λοιπόν, συνεχίζουμε Δεν σταματάμε εδώ ποτέ εμείς Σάββατο βράδυ σήμερα αγαπητοί φίλοι Ελευθύριος Διαμαντάρας όπως γνωρίζετε Τέτοιες ώρες είναι εδώ 8.30 το βράδυ Και η κουβέντα είναι Περί φιλοσοφίας Και ελληνικής γλώσσης Καλησπέρα αδερφέ Καλησπέρα Γιώργο Πώς είσαι Καλής... Καλά είμαι Καλησπέρι όλους τους φίλους και τις φίλες Και να ξέρουν Ότι φίλο. Είναι ο αγαπητός στους, για τους προγόνους μας, διότι είναι ο πεφωτισμένος, ο φωτεινός, ήλιο φω. Γι' αυτό είναι αγαπητός. Καλό αυτό μου άρασε. Καλησπερίζω και τα δύο ημισφαιρία πανταχού της γης. Είμαι καλησπέρα, είμαι καληνύχτα, είμαι καλημέρα. Είμαστε μία αλυσίδα που μπαίνει από τον Βόρειο Πόλο, εξέρχεται από τον Νότιο Πόλο και επανέρχεται. Αυτές είναι οι μαγνητικές γραμμές και αυτή την πορεία ακολουθούν και οι ψυχές κατά Πλάτωνα. Αρχίσαμε πιθετικά. Έλα πιο κοντά, δύο ποντάκια στο μικρόφωνο μόνο ή έτσι απάνω σου, μπράβο, ε. για να σακουνε ακούνε τώρα. Όσον αφορά τώρα. την εβδομάδα που... Διανύσαμε Μάλιστα, τι να δύο σημαντικά γεγονότα. Είναι πρώτον ότι η δημοκρατία οπισθοχωρεί στην Ελλάδα συνεχώς και ανελιπώς και εφαρμόζουν την σαλαμοποίηση οι κυβερνώντες με το προχθέσινό το τραγικό να περάσουν νομοσχέδια πάρα πολύ σε βαρά που δεσμεύουν τις συντάξεις των γερών των ανθρώπων μέχρι το 2022 και να βγαίνει η κυρία Υπουργό η δόκτορ η εργασίας Κάση. και να λέει δεν μειώνουμε συντάξεις, αλλά, αλλά τις παγώνουμε. ναι, τις παγώνουμε Και δεν ξέρει ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας έβγαλε απόφαση ότι απαγορεύεται διότι ο πληθωρισμός τρέχει άρα μειώνεται κάθε χρόνο. Αυξάνουν τις φορολογίες, οι συντάξεις θάσιμες θα οδηγήσουν τους, τους απόμαχους της ζωής να γίνουν πέννητες. Ναι. Είναι πολύ δραματικά τα γεγονότα Αυτοί που θα τους βοήθαγαν και τους ψήφισε αυτός ο και κόσμος το... ακριβώς Για να το στήριξουν Αυτ... Έκοψαν, τι έκοψαν Έκοψαν το ΕΚΑΣ, από αυτούς που το είχαν ανάγκη ναι. Μειώνουν το αφορολόγητο και θα πληρώνουν οι άνθρωποι των 500 ευρώ σύνταξη Ή αμοιβή το μήνα θα πληρώνουν και μία σύνταξη το χρόνο για... για τη φορολογία τώρα Που τους θεσπίζουν για πρώτη φορά δεν πειράζει, α προσέχανε. Γιατί δεν δεν έχουν έτσι. ευθύνη. Δεν Ό, είναι κάτσε, κάτσε, είναι κάτσε. εξαπάτηση, με συγχωρείτε. Δεν με ενδιαφέρει. Άλλο θέλω να πω. Εγώ είμαι πολίτη αυτή τη χώρα, εσύ ψηφοφόρο όλοι μα. Όταν με ψήνει το πιτσιρικάκι που δεν έχει ένα ένσημο, τον παππού 70 χρόνων που είναι στο πεζοδρόμιο, ήταν, ήταν υπάλληλο οτιδήποτε, μια ζωή και μου λέει αυτά που μου λέει και δεν κουνιέμαι. Είμαι άξιο μοίρα μου. Δεν φταίνε οι επάνω, φταίνει και η κάτω. Σε παρακαλώ πολύ. Έχεις την αποθράσιση Οι τώρα κατω... Τους κράζουνε και λέει Μα το 2015 που δεν είχε σχέση με το 17 Μας ψηφίσαν λέει για αυτό το λόγο ναι. Για να τους τον χώσουμε πολύ βαθιά ναι. Λοιπόν του ακούω κάθε Αλλά μέρα Τα παρακολουθώ υπήρχε, όλα Αν υπήρχε συνταγματικό δικαστήριο Όλοι αυτοί θα κατέληγαν εκεί Διότι άλλα υπόσχονται και εντελώ πράττουν τα αντίθετα Αφού θα αλλάξουν και το σύνταγμα Και ο Πάκες κάθε και κοιτάει και κόβει κορδέλες ε, Τι να κάνει με 40 χιλιάρια το μήνα ακόβω και εγώ κορδέλε. Τακτοποιήθηκε. Ήταν όνειρον απατηλό το οποίο έγινε πραγματικότητα. Και να πάμε τώρα και στα της Αγγλίας. Α, Μια πες. γυναίκα υπερόπτυσα, η ναι. κυρία Πρωθυπουργό, ενώ η είχε Μέι. απόλυτη πλειοψηφία, επίσπευσε διαδικασίες νέων εκλογών και είναι τώρα μειοψηφία. Και θα, για να μπορέσει να παραμείνει στην αρχή, για πρώτη φορά έκανε Σύμπραξη με το κόμμα της Βορείου Ιρλανδίας, το, αυτονομ... το ενωτικό κόμμα. Δηλαδή και εκεί πάμε ανάποδα, το Brexit εδώ θα είναι πολύ σκληρό για τους Άγγλους ναι, ναι. και όταν υποφέρουν οι μεγάλες δυνάμεις υποφέρουν και οι άλλες. Ε, όταν... Δε δε. όταν πέφτει ένα νόμισμα σοβαρό ακολουθούν όλα τα άλλα. είναι μια κρίση αόρατη. Το θέμα εξή που είναι τώρα, όπω είπε, δεν θυμάμαι αν το προβλέπει το Σύνταγμα του ή αν νόμιζε αυτή ότι θέλει να ενισχύσει τη θέση τη αφού είχε το οκ okay στο δημοψήφισμα που είχε γίνει. Την πήραν στο λαιμό τη η Γερμανία. Στην εκλογέ. Και ιδίω τα τρία επεισόδια που έγιναν τα τρομοκρατικά στην Αγγλία την τσάχιζαν διότι εκείνη ήταν 7 χρόνια υπουργό εσωτερικών και τη αστυνομία. Εκείνη έκοψε. Τι χρηματοδοτήσει από την αστυνομία να μην μπορούν να έχουν καταλόγου πολύ σοβαρών υπόπτων, 4.000 λένε σήμερα, και να μην μπορούν ούτε να του παρακολουθούν ούτε να του τους έχουν καταγεγραμμένου. Και εδώ τελειώνει η ιστορία. Για να ξεκινήσουμε το μάθημά μα εκεί που το έχει αφήσει, την αφήγηση. Αυτό πήγα να πω. Μάθημα. Αυτά λίγο πολύ θα γίνονται. Είναι τραγικά. Μα επηρεάζουν. Δεν πάρουμε και πολλά πράγματα εμεί, στο μικρό κόσμο μα. Ας φτιάξουμε το μικρό κοσμό μας. Ναι, Όμως, ο μικρός κοσμός ε, συνταγεί ναι, το περίκυρο στη γειτονιά, ναι. η γειτονιά την πόλη, η πόλη το έθνος και τα έθνη το ένα το άλλο. Επηρεάζονται. Δεν διαφωνούμε. Και όλα ξεκινούν από μία ιδέα. Έτσι. Είναι η δύναμη της ιδέας είναι τρομακτική. Συμφωνώ απολύτως. Εδώ, Ξάχνοντας λοιπόν, τα χαρτία μου βρήκα, βρήκα κάτι για τον Κικέρωνα θα σας το παρουσιάσω να δείτε ότι η διαχρονία του κόσμου και η σύσταση των κοινωνιών δεν αλλάζει. Είμαστε πάντοτε στον φαύλο κύκλο, μόνο που κάποιοι φωτισμένοι ηγέτε μπορούν να κάνουν την υπέρβαση. Ακούστε και τώρα. Για το αναπαιντικονταετία. Α, και... και αν. Ο Κικέρον και η θεωρία του. Γνωρίζετε ότι ο Τίλιος... Μάρκους Τούλιους Τσίτσερο γεννήθηκε το 106 και απέθανε το 43 π.Χ. Ήταν από τους μεγαλύτερους ρήτερες, νόμιμο, νόμιμο μαθείς, συνταγματολόγος έχει αφήσει πάρα πολλά γραπτά με ναι, νομοθεσίες Συγγνώμη να διευθύνσω κάτι είπα ελευθερίο δεν είναι ο Σαράγας το Σάββατο είναι ο Διαμαντάρας ο Σαράγας είναι αύριο λοιπόν συνέχισε ε, πολύ μορφωμένος, ευτύχησε να έχει τρεις πολύ σπουδαίους δασκάλους, ήρθε και στην Αθήνα, μυήθηκε στα μικρά και στα μεγάλα ελευσίνια μυστήρια και κάπου κάνει αναφορές και παίρνουμε κάποια στοιχεία να μπορούμε να ξεκλειδώσουμε το τι μπορούσε να γίνει. Θεωρείται από τους μεγαλύτερους ρήτορες και πεζογράφους που έχει αναδείξει η ανθρωπότητα γεννήθηκε στο Αρπίνο, στην οικογενειακή επαυλή, διότι ήταν από πολύ πλούσια οικογένεια και μορφώθηκε καταρχήν στη Ρώμη με τον Λεύκιο Έλιο, τον Στυλώνα, τον απολόνιο μόλωνα ένας από τους μεγαλύτερους Ρωμαίους ρίτοροδιδάσκαλους και από τον Στοϊκό Διόδωτο και από τον επικούριο Φέδρο, αλλά άρα, άρα πήρε συγκεκριμένη γνώση ολοκληρωμένη, όλες τις φιλοσοφικές σχολές. Ναι. Δεν είπε έμαθα αυτό, σταματάω, αλλά γύρισε και πήρε καρπό, καρπούς από το δέντρο της φιλοσοφίας από όλους τους κλάδους. Όταν τελείωσε ο πόλεμος και ασχολήθηκε με τη φιλοσοφία, έγραψε μία θεωρία, η οποία είναι 20 σειρέ. Ας ακούσουν με προσοχή οι αγαπητοί μας ακροατές. Και τι λέει. Ο φτωχός εργάζεται, ο πλούσιος τον εκμεταλλεύεται, ο στρατιώτης προστατεύει και τους δύο, ο φορολογούμενος πληρώνει και για τους τρεις, ο απατεώνας εκμεταλλεύεται και τους τέσσερις, ο μεθύστα κασπίνης στην υγεία και των πέντε ο τραπεζίτης εξαπατάει και τους έξι, ο δικηγόρος αγορεύει και τους επτά, ο γιατρός σκοτώνει και τους οκτώ, ο νεκροθάφτης θάβει και τους εννέα και ο πολιτικός ζει εις και των δέκα. Καλά, Μιλάμε για ιεραρχία που απίστευτε τώρα, ναι. Ε, ναι, ναι, ναι, Επιβεβαίωση, ο κόσμος έχει αλλάξει, περάσανε δύο χρόνια. Γι' αυτό και ο Βίδιο, της μεταμορφώσει του, τι οβιδιακές τι γράφει ο Ρωμαίο, μπενε quit δηλαδή όποιο κάνει το κορόιδο, ζει ωραία ζωή. Αμέ, όποιο κάνει το μαλάκα που λέμε το σήμερα: Το κορόιδο. Α, το κορόιδο, το κορόιδο εσύ. Το κορόιδο, άλλο το άλλο τάλλο άλλο. Εντάξει. Λοιπόν, ξεκινήσαμε. Είχαμε σταματήσει την πορεία μας μέσα στην ελληνική γλώσσα, πώ οι λέξεις οι ελληνικές περνάνε μέσα στις ξένες γλώσσες και από τη μία ξένη γλώσσα μεταπηδάει σε άλλη ξένη γλώσσα, σε άλλη ξένη γλώσσα και φτάνουμε στο σημείο να μην μπορούμε να την επισημάνουμε αλλά μόνο πάρα πολλοί ειδικοί γλωσσολόγοι να αρχίσουν το ταξίδι τη λέξεως και να φτάσουν στην πηγή της που είναι η ελληνική γλώσσα. Σε αυτή τη διαδικασία της αλλοιώσεως και της παραγωγής λέξεων για άλλες γλώσσες που συμβαίνει και για την Ελλάδα και στις ελληνικές λέξεις που λέμε που έχουν υποστεί αλλοιώσεις από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα με... έχουν αλλάξει και την έννοια και τη σημασία τους για λόγους πολιτικούς, θρησκευτικούς και άλλους για να μην γίνονται κατανοητές και να μην δίνουν τη συνέχεια του έθνους και την εξέλιξη της γλώσσης, διότι η γλώσσα είναι ζωντανή και εξελίσσεται συνεχώς και ανελιπώς. Υπάγονται, υπάγεται σε αυτή τη διαδικασία μεγάλος, πολύ μεγάλος αριθμός. Συνεχώς οι ανάγκες στη ζωή και η επιστήμη γεννούν νέες ιδέες, έννοιες και προϊόντα. Τότε καλείται η διεθνής ελληνική γλώσσα να ονοματοδώσει, να δώσει ονόματα στα νέα προϊόντα, στις νέες θεωρίες, στις νέες σκέψεις ή για ευκολότερο καλούν τη λατινική και πολλές φορές η λατινική έχει τη ρίζα της στην ελληνική και έτσι δεν μπορούν να την ανοιχνεύσουν. Το εύπλαστο της ελληνικής γλώσσας είναι τέτοιο που δίνει αυτή τη δυνατότητα, διότι χρησιμοποιούμε πάρα πολλές προθέσεις που μία λέξη μπορούμε να τις δώσουμε και 10 και 20 και μέχρι 40 διαφορετικές ενιές κατάλληλες για να εκφράσουν την ψυχική κατάσταση, την νοηματική σύνθεση και να αποτυπώσουν με ακρίβεια τις σκέψεις, Α, τις σκέψεις που, πει, που θα πέρας. δώσουν γιατί είπαμε την αξία την πραγματική την εσωτερική και εξωτερική της λέξη. διότι είπαμε η μόνη γλώσσα που μπορεί να δημιουργήσει είναι η νοηματική, η νοητική γλώσσα Έτσι. αυτή που εκφράζεται με την νόηση και μπορεί να δημιουργεί λέξεις και οι αισθήσεις να τροφοδοτούν συνεχώς τον εγκέφαλο να επεξεργάζεται και να είναι υποχρεωμένος να δημιουργήσει λέξεις με νόηση που να εκφράζουν το φαινόμενο ή την πληροφορία που πήρε από τις πέντε αισθήσει. Μάλιστα. Λοιπόν, καλησπέριζω όλους τους φίλους που είναι μέσα από πανδού και από όλες τις περιοχές της Αττικής, ο Αντωνάκης Σατσαχάρνες, αγόρι μου, νομίζω ότι καλά και σε ευχαριστώ για την παρουσία εδώ στον Αλμπέντο, την Τετάρτη στο Πλουβί. Καλησπαιρίζω τον αδερφό το Σαραγά που είναι εδώ και μας ακούει και θα τα πούμε. Λοιπόν, α, τι θα να πω Ελευθέριος Διαμαντάρας εδώ περί γλώσσα και φιλοσοφίας και παρακαλώ γιατί έχουμε και κοινό μα μας ακούνται μόνοι μας. Συνέχισε. Προχωρούμε. Σε ακούνε από Καναδά Αμερική μέχρι κάτω. Τα ξέρει για σ' τα λέω. Μπορούμε όταν να ανατρέξουμε σε παλιές ελληνικές δόκιμες ελληνικές λέξεις να δούμε πώς έχουν εξελιχθεί. Και θα πάρω μερικά παραδείγματα από το, λεξικό, από το γαλλικό λεξιλόγιο. Έχουν εκφραστεί και εκφράζονται αυτούσιες και αμετάφραστες οι λέξεις. Ασθένεια, λόγος, έρος. Τη λέξη έρος η Γαλλίδα ακαδημαϊκός και μεγάλη ελληνίστρια Ζακλίν Μηγή παρατηρεί. Και οι αμαθείς από τους νέους διανοούμενους χρησιμοποιούν τη λέξη έρω με περισσότερη διάθεση από την Γαλλική. Οι ελληνικές λέξεις διατηρούν την δύναμη και την λάμψη τους. Ο έρος δεν είναι ούτε φιλία, ούτε και αγάπη. Πολύ σωστά στον κρατήλο του Πλάτωνος διαβάζουμε «έρος δε εσρι έξωθεν και ουκ οικία εστίν η ροή αυτή το εχοντί. δει». Αλλά δια διατάφτα από το εσριν έσρος το γε παλαιό νεκαλίτο νίνδε έρο έρος κέκλιτε Αυτά τα λέει ίδιο τίμα προς τον Σοκράτη για τη λέξη έρος, ότι είναι κάτι το ανώτερο, ότι παλαιά λέει λέγαμε, ότι πιάνεται ο έρωτας από τα μάτια που είναι οι πύλες της ψυχής και παλαιότερα λέει τι λέγαμε, έσορος, ναι. αλλά τώρα χάρη εφωνίας την ονομάζουμε έρος. Το έσορος το γράφαμε με ο μικρό λέει, με μικρό ο, ναι. ενώ τώρα το γράφουμε με ο, με ο μεγάλο, ναι. με ομέγα. Ξέρεις για ποιο λόγο γινόταν το ένα πριν και το άλλο τώρα, δηλαδή το γιατί άνταξε. Το ναι, θα το πούμε, να το μάθουμε, ναι. Διότι όταν είναι γραμμένο με ο μικρό αφορά τον εγκέφαλό μας ή το πολύ κοντινό περιβάλλον μας. Όταν λέμε ομέγα μεγάλο αφορά την πόλη, τον πλανήτη και όλο το διάστημα. Αυτή την μεγαλειότητα έχει η ελληνική γλώσσα και η λέξη. Πάμε. Μετά από όλα αυτά αναδεικνύεται μια ευρώπη ελάδως φθόγκων χέχουσα κατά την ρίση τη γνωστή του εσχήλου. Ο Εσχύλος να μας λέει ότι η Ευρώπη Ελλάδο φθόγκων χέχουσα. Μιλάει δηλαδή λέει ο Εσχήλο όλη η Ευρώπη, διότι την πήρε θα το δούμε ο, ο Δίας, την έβαλε τη μεγαλωμάτα, τη γλαυκομάτα και την πήγε στην Ευρώπη. Θα το δούμε τώρα αυτό. Από τις πρωτόλιες ελληνικές λέξεις, μετατρέπονται αυτοί σε πολυκύταρους οργανισμούς σε όλα τα σύγχρονα λεξιλόγια. Τα νεότερα συμπεράσματα τη συγκριτικής γλωσσολογίας με τη βοήθεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών ανατρέπουν τα μονολυθικά δόγματα που είχαν αποπροσανατολίσει τις τελευταίες δεκαετίες τους ουδέτερους ερευνητές, οι οποίοι μπόρεσαν και πέρασαν ψευδείς θεωρίες και μέσα στα πανεπιστήμια διότι εξυπηρετούσαν κάποιους. Άρα δεν ήταν ουδέτεροι λευθέρι μου, ωραία το πες, ουδέτεροι ερευνητές, ουδέτεροι αφού... Τα πέρασαν ναι. μέσα διότι τους διευκόλυνε στην πολιτική τους, διότι ήθελαν πάντοτε να πληγεί το ελληνικό έθνος κατά την γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό του, διότι δεν τα άντεχαν. Και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές μας βοηθούν διότι έχουν τη δυνατότητα να εκτελούν ταχύτατα με υπερβολικές ταχύτητες πολλές αναζητήσεις, ναι. να αρχιοθετούν, να τοποθετούν και να ανακαλούν από τη μνήμη τους. Λοιπόν. Έχουμε δύο, δύο παραδείγματα τώρα. Η ερευνητική ομάδα της Ελληνικής Ακαδήμιας των Βάσκων Τη οποίας πρόεδρος πριν πολλά χρόνια ήταν ο Φρεντερίκο Σανγκρέδο, είναι αυτοί που είπαν ότι πρέπει να ομιλούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο ε, ελληνικά και Βάσχα. το πρότειναν δύο φορές και το ψήφισαν οι Βάσκοι και οι Έλληνες απήχαν. Και πολλοί που ήταν εκεί δεν ψήφισαν. Ψηφισ... Το... Ψήφισαν δε... αρνητικά, συγγνώμη. Απήχαν. Τα παρακολουθώ. Αυτά είναι αεροφύλοι τάντια και λέμε τώρα μα σώσουν. Ψηφίζουν οι ξένοι τώρα. για την ελληνική γλώσσα. Σε διάφορες περιπτώσεις, κοινοβούλιο ή αλλού, και εδώ αφαιρούν και την ιστορία και τα αυτά από τα σχολεία, λοιπόν. Εδώ αφαιρέσανε περιμένετε. από το θέμα που έδωσαν στα παιδιά εποχτέ να γράψει η έκθεση, αλλοιώσαν το κείμενο του Θεοτοκά. Ναι, ναι, ναι. Και αντί να βάλουν ή κακός προθυπουργός έβαλαν κακός επιστήμον. Δηλαδή, πώς θα αντικρίσουν αυτά τα παιδιά, του καθηγητέ. Να λέει ότι ένας καλός τεχνιτής από το ένα θα μας απικείλει και έχει ενδιαφέρον. Με έναν καλό πρωθυπουργό. Οτι, ρε, παιδί μου. Ότι ένας καλός ξυλουργός είναι πολύ καλύτερος από έναν άδειο, κούφιο, από έναν κούφιο και κακό πρωθυπουργό και από έναν πρίτανιο. Διότι είναι επιτυχημένο <laughs> στο επάγγελμά του, εργάζεται, βγάζει χρήματα, τίμια και τιμά το επάγγελμά του και είναι και απαραίτητο. Κοίταξε να δει αυτά που συμβαίνουν στι μέρε μα στην Ελλάδα τώρα. Η παραμύθα, οι εκλογέ, το ναι που γίνε, το όχι που γίνε ναι και, και, και είναι ένα μάθημα στην ψευδέστηση που ζούσαν όλοι από τη λήξη του πολέμου, την κατοχή με τη Γερμανία και εντεύθυν. Συμπεριλαμβανομένου του Εφηλίου και όλη την αριστερή αυτή σκέψη του καβάλου. Ξέρει, κατέρεψαν τα πάντα και α ψαχτούν να δουν την πλάτη του, τον κόλο του. Και, και του γύρω του, διότι ζούσαν εν ψευδεστή η ελευθερία Είναι και το γνώριζε. Οι ρεβανζίστε, οι τιμένοι του εμφυλίου πολέμου, παίρνουν τη ρεβάνση τώρα. Ο Αντώνη Αψαχαρνέ, που μα θύμισε εδώ με την παρουσία του εκπροσωπώντα του Ακροάτε την βράδυ, ρωτάει: Είναι γνωστό, αλλά θέλει να το ακούσει. Οι Βάσκοι έλκουν την καταγωγή του από την Ελλάδα. Ναι, θα το αναφέρω τώρα. Όπω και ανάλυση... πολλοί άλλοι τοπικού χαρακτήρα Ο Φεντερικός Αγρέδο, ο, ο, ο Βάσκος έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η σανσκριτική μυστηριώδης γλώσσα είναι μετέπειτα της ελληνικής και ότι η μυστηριώδη γλώσσα των Βάσκων έχει ελληνική καταγωγή. Μία ακαδήμια ασχολήθηκε με αυτό το θέμα στο εξωτερικό και λέει και όταν είπε ο Σαρζετάκης είμαστε Λαό Ανάδελφο πλην των Βάσκων. Πλην των Βάσκων έχει συντάξει καταλόγους η Ακαδημία της Βασκονίας με αρχαιότατε πρωτοελληνικέ λέξει, δηλαδή πελασγικέ, και βρίσκουν ότι οι πελασγικές ρίζε είναι αυτοφυείς μέσα στην γλώσσα των Βάσκων απομονώθηκαν με άλλα λόγια υπελασγή στην ορεινή περιοχή των γαλατών μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας στον ορεινό όγκο και εκεί δημιούργησαν με την πάροδο των αιώνων μία αλλίωση στη γλώσσα λογικό και φυσικό είναι διότι ζει η γλώσσα αναπνέει και τρέπεται Ζωντανός ανάλογα οργανισμός. με τις ανάγκες και με το περιβάλλον όπως έχουμε πει αλλά μπορούν και βρίσκουν τις ρίζες. Όσον αφορά τώρα για το σφάλμα που λένε τελευταία μερικέ διλές φωνές για τους σανσκριτιστές, έχει αποκαλυφθεί επίσημα από τότε που διαβάσαμε εμείς και την γραμμική β' και κάναμε πρόοδο στη γραμμική α, ότι είναι παραχαράκτες της ιστορίας των λαών. Ο ένας από τους μεγαλύτερους γλωσσολόγους του κόσμου, ο Γάλλος Ζόρς Μουνεν, στο έργο του «Κλειδιά της Γλωσσολογίας» εξηγεί «Η συγκριτική γραμματική για να καθορίσει μία συγγένεια, δεν έπαιρνε υπόψη την ιστορική εποχή των γλωσσικών καταστάσεων, που σχετίζονταν συγκεκριμένα τα σανσκριτικά της πρώτης χιλιετίας, διότι έκαναν το εξής φάλμα. Σύγκριναν τα σανσκριτικά της πρώτης χιλιετίας, τα ελληνικά του 8ου αιώνα π.Χ., τα λατινικά του 5ου αιώνα π.Χ., τα γοτθικά του 4ου μετά π.Χ., τα σλαβικά του 9ου αιώνος και τα περσικά του 16ου και 18ου μετά Χριστού όμως η γλωσσική σύγκριση για να είναι έγκυρη και ακριβής πρέπει να είναι σύγχρονη και όχι διαχρονική. Διότι αλλιώς μιλούσαν οι αρχαίοι μας, το βλέπουμε, αλλιώς μιλούσαν οι Βυζαντινοί, αλλιώς μιλούσαν το 1800, αλλιώς μιλούσαμε πριν τον πόλεμο εμείς εδώ και αλλιώς σήμερα. Και, αλλιώς σήμερα. και αν πάμε στα σχολεία και δούμε τα παιδιά, 200 λέξει χρησιμοποιούν, όχι περισσότερες. Δυστυχώ. Και η βασική λέξη που επαναλαμβάνεται ε, 20 με 30 τα καθημερινός είναι ο, ο Αυνάμ και η απογονείς του. Ο Αυνάμ. Ο Αυνάμ, ναι. Δεν το κατάλαβες αυτό το πάντων. Δεν το κατάλαβε. Δεν σε πιάνω πάντα. Απο, αποκαλεί το ένα παιδί το άλλο, λέρε μαλάκα, μαλάκα, ο μαλάκα ή μαλάκας. Ναι, άρα αυτό πεις μισουλ, μισουλ, όλη είσαι με τα καλά σου, συγγνώμη, αυτό είναι πρόοδος. Με μία λέξη συνεννοήσεις όλε. Τις χρονικές και τώρα πρακτικές... Τώρα θα φωνάζουν και στους καθηγητές έτσι. Ναι, κύριε Επίσημα. Μαλάκα το είπα καλά. Δηλαδή με μία λέξη... Πού να κάσεις να διαβάζεις τώρα, Μιχα... ε, Ελεύθερη μου. Πρόσεξε. Με μία λέξη μπορεί να βγάλεις τη μέρα σου. Ναι. Με μία λέξη... Α, μπράβο. Άμε, να ανοίξει λεξικά. Αυτό που κάνουν, που κάνουν την ετεροχρονισμένη αυτή σύγκριση με τα σύγχρονα... Είναι ο ιστορικός αναχρονισμός και ο γλωσσικός αναχρονισμός Τον οποίο δεν διδάσκουν ούτε θέλουν να διδάξουν Διότι όταν θέλουν να πλήξουν κάτι το χτυπούν με ψευδό ονομασίες Και ψευδεστίσεις ε, και ναι. ου ουτοπίες Έτσι μπράβο Έτσι. Και λένε προσδοκό ο Πρωθυπουργός να λέει προσδοκό ναι. Τη ζωή του μέλλοντος αιώνους αμή Να ναι. θάψουμε την Ελλάδα διότι προσδοκά Και άμα δεν σου κάτσει αγόρι μου Θα κάνουμε εμείς τώρα Θα σε τρέχουμε Α, μπράβο. Λοιπόν αυτόν ψηφίσαμε όλοι Βάζω και τον αυτό που μέσα δεν συμμετέχω Σε αυτά δεν μου αλάκας λοιπόν. Ο Ινδός γλωσσο, γλωσσολόγος Καθηγητής Σακραμπόρτη Πρόεδρος του Greek Club κύκλο τη Καλκούτας και διευθυντής του εκεί υπουργείου παιδιών σας ε, σημειώνω ότι μιλάει 22 γλώσσες. Αν παραδέχεται στα γραπτά του ότι δεν κατάγεται η ελληνική από την σανσκριτική και δηλώνει συνεχώς ότι συμβαίνει το αντίθετο. Ακριβώς αυτό. Το επίσημο περιοδικό του ινδικού αυτού ομίλου ονομάζεται Πελασγία με όλα όσο αυτός ο τίτλος υπονοεί, η δε εφημερίδα που εκδίδουν Σαλεμάν, δηλαδή σε μέλη, προς τιμήν τη μητέρας του Διονύσου, του πανάρχιου και πρώτου εκπολιτιστού των Ινδών, αλλά και ο Καθηγητή Αγρέδο, ο οποίος εκτός από γλωσσολόγος και Ελληνιστή θεωρείται αυθεντίας στι ανατολικές γλώσσες, Αραβικά, Τούρκικά, Περσικά, Ινδού, Μπενγκάλι, Ταμίλ κλπ. σε εμπεριστατωμένη έρευνά του με τίτλο Ελ Γκριέκο, Το ελληνικό θαύμα, είναι κατηγορηματικό. Τι μα λέει ο άνθρωπο, συγκρίνοντα καλά την σαν κριτική με την αρχαία ελληνική, εύκολα αντιλαμβάνεται κανεί ότι η ελληνική όχι μόνο είναι πιο αρχαία. Αλλά και επιπλέον όλοι η συντακτική και γραμματικοί τύποι είναι ανώτερη και μεγαλύτερη αξίας και καταλήγει με τα θαυμά σε ελληνικά του. Άκου τώρα πως μιλάει. Θα το καταλάβουμε. Η επιρροή της ελληνικής γλώττης, σοφίας και τέχνης εν της ακριτική γλώτη που άνι πολύ μεγάλη εστίνη. Τι μας λέει ότι η επιρροή της ελληνικής γλώσσης για την φιλοσοφία, τη γνώση, την τέχνη στη σαν, σανσκριτική γλώσσα είναι πάρα πολύ μεγάλη η επιρροή της ελληνικής. Και όπως έχω μάθει εγώ από το φίλο σου και δάσκαλό μου το συγχωρεμένο το φίλο μας το Γιώργα, να, τα σανσκριτικά έλεγε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ότι είναι έχουν... κριτικά. Είναι τα οσαν εσκρήτη νομιλούμενα και το οσαν εσκρήτη σαν την Κρήτη, σαν, κριτι, σαν δηλαδή σαν είναι. Σαν κριτικά Έτσι μπράβο. Προμινο, και πριν. Για να συνοούμε, Στο κεφάλαιο του τέχνη ο μεγάλος γλωσσολόγος παρατηρεί ότι μέχρι σήμερα στην Ινδία η θεατρική σκηνή ονομάζεται γιαβανίκα, δηλαδή η ιωνική. Το γιουνάν παντού είναι η ιωνία μας. Και τι λέει τώρα ο Πλούταρχος, Ακούστε. Αλεξάνδρου την Ασία εξημερούντο όμηρος ειν ανάγνωσμα και περσών και σουσιανών και δροσίων πέδε τα σεβρυπίδου και σεβοκλέου τραγωδία είδων. οπά Δηλαδή, τι λέει ο Πλούταρχος Όταν εξημέρωσε την Ασία ο, ο, ο, ο Αλέξανδρος διάβαζαν τον Όμηρο και οι Πέρσες, οι Σουσιανοί, οι Γεδρόσοι και, οι παιδε... και τα παιδιά τους τι μελετούσαν, του Ευρεπίδη και του Σοφοκλή, τις τραγωδίες. Στην άλλη άκρη του κόσμου, οι Ισλανδείς, αυτό το απομονωμένο νησί που έπεσε και αυτό στην κρίση αλλά τα ξεφορτώθηκε διότι... Στείλαν τον πρόεδρό τους φυλακή και επανήλθαν στην ο... ομαλότητα. Η Ισλανδία λοιπόν με εξέρεσε από όλους τους άλλους Ευρωπαίους που αντέγραψαν τη λέξη σκηνή και την προφέρουν σκένα, σκέν, εσκένα, σκέσνε, εσκέν. Οι Ισλαδοί την ονομάζουν ατρίδι από τους ατρίδες έχουν παίξει εκεί την, τραγω... την τραγωδία των Ατριδών και τη σκηνή. Ποιος την έπαιξε, φυσικά κάποιος ελληνικός, θίασος πήγε. Ποιος έπαιξε του ατρίδι; Και επειδή έβλεπαν για πρώτη φορά σκηνή και θέατρο, ονόμασαν τώρα όλη τη σκηνή Ατρίδη. Περισμένου και τις παρέες μας από Βόρεια Ευρώπη και Αγγλία ιδιαιτέρως. Για όσων κρατάει ο... η ώρα του διαμαντάρα, με χρώματα έτσι smoothie, αλβέτο 14. Ακόμα ελευθερία διαμαντάρα περί ελληνική γλώσσα σήμερα. Απολύτω. Και ακολουθεί η εκπομπή έκτακτη μετά τι 10.30 με τον Απολώνιο και την αρμονία των σφαιρών. Πράγματα που θα πούμε αργότερα. Συνεχίζει η ελευθερία. Μετά από αυτά όλα τα οποία ανέφερα και θα προχωρήσουμε και παρακάτω. Η σύγχρονη επιστήμη της πληροφορική με τις δυνατότητες που δίνει όθησε τις πολύ μεγάλες εταιρείες να βγάζουν συνεχώς νέα μοντέλα. Φτάσαν σε ένα αδιέξοδο και λένε ότι πλέον δεν μπορεί όπως είναι τα ολοκληρωμένα τους κυκλώματα και τα chips. πρέπει να γίνει μια νοημοσύνη να αποκτήσουν μια αυτοβουλία και οι υπολογιστές και κυρίω να την αποκτήσουν αυτοί, αυτοί, περισσότερο οι σχεδιαστές και τα στελέχη τους. Έτσι δημιούργησαν το Hellenic West, που στέλνουν τα ανώτερα στελέχη τους να μάθουν αρχαία ελληνικά και την ανάλυση, να μπορούν να χαρακτηρίζουν και να χρησιμοποιούν τα όμια, τα αντίθετα, τα συνώνυμα με τις προθέσεις τους. Απ' την άλλη πλευρά η καθηγήτρια η Μαγδόναλ, ξέρουμε από χρόνια ξεκίνησε και συγκεντρώνει τον θησαυρό της ελληνικής γλώσσης και τώρα έχουν θάσει στην επανάσταση του 1821 και λέει ότι είχε, είχαν υπολογίσει ότι υπερβαίνουν τα 90 εκατομμύρια γλωσσικά ιδιώματα της ελληνικής γλώσσης. Έτσι. Και ένα αφιέρωμα η ζή την κυρία αυτή. Ναι. Είχαμε κάνει, είχε, είχε κάνει. Στη εγώ και λοιπά κάνει... Βρέχει ζει στη τηλεόραση λέμε ναι. Και ειδικά αυτοί που πληρώνουμε όλοι Ότι αυτό το πράγμα που είπες είναι από τα πιο σημαντικά στον πλανήτη Δεν την ξέρει κανείς Την κυρία Μακντόναλ Εκτός ολίγων Διαφύτρια ολίδων... τώρα είναι μια κυρία Ελληνίδα φιλόλογος Η οποία συνεχίζει Και το παράδοξο είναι Όταν τη είπαμε Ποιοι πληκτρολογούν Πώς τα περνάτε μέσα στο πρόγραμμα αυτά αρχαία κείμενα. Ναι. Και λέει τα δίνουμε στην Κίνα. Και είναι τόσο καλά οι Κινέζοι γνώστες, οι Κινέζοπούλες όσοι είναι. Για να Για αυτές. Και λέει έχουν χαράξει στα πλήκτρα τους επάνω τα στοιχεία τα ελληνικά και γράφουν τυφλό σύστημα, μεταφέρουν... Σκέψου τώρα. Μεταφέρουν αυτό που βλέπουν, Κατευθεία. δίχως να γνωρίζουν τι λέει, στο πλήκτρο και μπαίνει μέσα στον υπολογιστή. Ναι, βλέπει το τάφ, πατάει το τάφ. Και έχουν λέξει ολόκληρε και Είναι λέμε. αρχαία νέα, δεν γνωρίζουν. Και εδώ γράφουμε Και γκρίκλις. λέμε γιατί το κάνατε αυτό. Ναι. Και μα είπε εδώ ότι κάνουν απειρό, ελάχιστα λάθη. Και τα δώσει Και σε Έλληνες και οι Κορεάτε λέει και και... κάνουν αυτό που είπε τώρα Ο... μόλι. Ο... Και οι Κορεάτε. Ε, καλά, Εκτός εγώ ξέρω για του Κινέζου. Ναι, φίλη μου που ξέρει από εκεί ναι. κάτω πώ είναι τα Λοιπόν και εδώ μιλάμε εγκρίκλης και αφαιρούμε και τα, όχι τα γράμματα να κάνουμε λέει ένα ή ου όλα διεφθόγκη και λοιπόν μιλάμε σαν τις μαϊμούδες και ούτε κύριε φίλη, τα, και εσύ να αυτή η ναι ναι άγριος Πώς κατορθώθηκαν η νοητική εμβέλεια της ελληνικής γλώσσας είναι αυτή η οποία συνεχώς γονιμοποιεί τον λόγο με λάμδα κεφαλαίο και με λάμδα μικρό των ευρωπαϊκών λαών και όχι μόνο. Είναι ο καταλύτης γι' αυτό βρίσκουμε τις ελληνικές λέξεις στην άκρη του κόσμου. Έτσι. Για να μην πούμε νότιο Αμερική, να μην πούμε τι χρησιμοποιούν εκεί, τη δωρική, να μην πούμε η νήσος του Πάσχα ποιοι ήταν, όταν πήγαν οι πρώτοι οι, οι άθεοι όλοι αυτοί οι Ολλανδοί οι ντάτσιδες, οι σκληροί, κάθε άγαλμα που έβρισκαν εκεί, που είναι κουβαλημένοι όγκοι, τεράστιοι όγκοι, 20 και 40 τόνους τους, από πού τους κουβάλησαν, είχαν πινακίδες ξύλινες με γραφή ελληνική βουστροφιδών, που, που θα και, πει βουστροφιδόν, κατά όπως, όπως οργόνι, πάει το βόδι, το βόδι. και ο Ξεκινάει από αριστερά, πάει δεξιά, από δεξιά αριστερά και, και πάει συνέχεια. Έτσι. Και τι τα έκανε ο καπετάνιο, τα πήρε και τα έκαψε όλα. Για να μην υπάρχουν τεκμήρια. Ναι, άρα είναι στη διαχρονία η ανθεληνική ε, κατάσταση. Σε διαχρονία. Είναι από Σε το 600 π.Χ. Δεν είναι τωρινό. Ναι. Εδώ οι Αραουκάνοι τώρα που έχουν καταφέρει να, να δηλώσουν τη, την εθνότητά του πια, όπω και οι Καλά που ναι. έγινε αυτό που έγινε. Και θα κάνουμε και αφιερωματική εκπομπή. Έχουμε κάνει και μία με τον Εύωπο προ κάποιων εκπομπών. Δεν λένε ότι είναι Έλληνε. Λένε ότι είναι λάκωνες και έχουν στου πεάνες και στου και στα εθνικά τους τραγούδια, α το πούμε έτσι, και αναφέρονται στον Λεωνίδα, παρακαλώ αγαπητοί Ομιλούν φίλοι. Ομιλούν δωρικά. Οι λέξει τους είναι δωρικέ. Τέσσερα εκατομμύρια περίπου είναι στην οροσειρά των Άνδεων. Τα δυόμιση πολιτικά ανήκουνε ε, συνοριακά, δηλαδή στη Χιλή και το άλλο ενάμιση στην Αργεντινή. Για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε, συνέχισε. Υπάρχουν λέει ο Σαραγκά και αυτόματα εξελιγμένα συστήματα αναγνώριση και καταχώρηση στοιχείων, δεν χρειάζεται το ανθρώπινο δάχτυλο στο πλήκτρο. Εντάξει. Και αυτό συμβαίνει με την τεχνολογία σήμερα. Η τεχνολογία μπορεί και κάνει, όπω είπαμε, Αυτή λέει. Αυτή είναι η καλή πλευρά τη τεχνολογία. Συγκρίσει, Η καλή πλευρά, πλευρά τη τεχνολογία. Γιατί η κακιά είναι να κουτουλάνε στον δρόμο μόνο του με τα Pokemon. Πάμε. Τώρα θα πούμε κάτι για την ετυμολογία. Ναι. Η ετοιμολογία, το λέει είναι η ίδια η λέξη, εξετάζει το έτιμον του λόγου, του προφορικού μας λόγου ή του γραπτού λόγου. Τι είναι η ετοιμολογία. Η ετοιμολογία είναι ο επιστημονικός κλάδος της γλωσσολογίας που έχει σαν αντικείμενο την ιστορία, την αρχική μορφή και την αρχική σημασία των λέξεων. Ειδικότερα ερευνά και μελετά την προέλευση των λέξεων, αλλά και την πιθανή καταγωγή και συγγένειά τους, με αντίστοιχους τύπους των άλλων γλωσσών. Με σκοπό την αναγωγή στο αρχικό, στον αρχικό τύπο, δηλαδή στηρίζα της λέξεως, και στην αρχική σημασία της κάθε λέξης για γλώσσες που έχουν μεγάλη γραπτή ιστορία όπως είναι η δική μας ο Χουρμουζιάδης βρήκε το 5.425 χρόνια στο δυσπηλιό πάνω της λίμνης της Καστοριάς Έχει. βρήκε γραπτά σε πινακίδες 7.500 από σήμερα 7.500 και πλέον από σήμερα να γιατί λέμε ότι είναι η αρχαιότερα και γραπτόμενη γλώσσα. Οι ειδικοί χρησιμοποιούν τα κείμενα των γλωσσών και κυρίως των της ελληνικής και τα κείμενα σχετικά με άλλες γλώσσες που λένε ότι είναι παλιές. Συγκεντρώνουν τη γνώση σχετικά με το πώς χρησιμοποιήθηκαν οι λέξεις σε προηγούμενες χρονικές περιόδους και πώς μπήκαν μέσα, πια ανάγκη έσπροξε αυτές τις λέξεις να μπουν μέσα στις ε, ξένες γλώσσες. Η συγκριτική γλωσσολογία για να αναδομήσει την πληροφορία σχετικά με τις γλώσσες που είναι πολύ παλιές, ώστε για να μην υπάρχει καμία διαθέσιμη πληροφορία από αυτές, Οδηγείται σε αυτή τη μελέτη και την έρευνα για να μπορέσει να αντλήσει από τις ίδιες ε, νοήματα τα οποία θα οδηγήσουν τον ερευνητή, τον Σοβαρό, να δώσει απάντηση σωστή. Με την ανάλυση που κάνουν στις συγγενείς γλώσσες μέσα από μία τεχνική γνωστή και ω συγκριτική μέθοδος, οι γλωσσολόγοι μπορούν να βγάλουν συμπεράσματα σχετικά με την κοινή μητρική τους γλώσσα και το λεξιλόγιο της, να φτάσουν στη ρίζα που ακούστηκε και τι ανάγκη όθησε τον άνθρωπο να δημιουργήσει αυτή την λέξη. Με αυτόν τον τρόπο έχουν βρεθεί ρίζες λέξεων που μπορούν να ανοιχνευτούν προς τα πίσω στην πηγή, στην ευρωπαϊκή γλωσσική οικογένεια. Ο Κατζαντάκης από αυτού μας λέει πολύ, πολύ σωστά «Η γλώσσα είναι η πατρίδα μου, μονάχη η έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του Ὀμήρου λέει ο Οδυσσέας Ελίτης. Και ο Νικηφόρος Βρετάκος γράφει «Όταν κάποτε φύγω από τούτο το φως θα ελιχθώ προς τα πάνω όπως ένα ριάκι που μουρμουρίζει». Και αν τυχόν κάπου ανάμεσα στους γαλάζιους διαδρόμους συναντήσω αγγέλους θα τους μιλήσω ελληνικά επειδή δεν ξέρουν γλώσσες μιλάνε μεταξύ τους με μουσική. the uh -huh. μα από τη φίλη αλπέντο14.com Περί φιλοσοφία και ελληνική γλώσση Κάθε Σαββατοβράδυ, εκεί γύρω στι 8.30, ο Λευθέρη ο Σαραγά έρχεται. Όλα μπερδεύτηκαν, τον βλέπω Ο Διαμαντάρα έρχεται εδώ και μα ξεστραβώνει ελαφρώ ή αρκετά. Ο Καλησπέρι και τον Καναδά, την παρέα μα την αγαπημένη εκεί. Όλοι είναι εδώ στον Αλμπέντο. Ακολουθεί μια εκπομπή εμβόλμη. Και μυητική για την αρμονία των σφαιρών και όχι μόνο με τον Απολώνιο μόλις τελειώσει η εκπομπή η οποία είναι στον Αέρα Λευθερή. Ας δούμε τώρα μερικές λέξεις στη διαχρονία τους πώς πλάθονται μέσα στην ελληνική γλώσσα και πώς περνάνε και στο εξωτερικό. Διότι μιλάμε, λέμε λέξεις και οι άνθρωποι που δεν έχουν, έχουν λίγη περί γνωρίζουν λίγα γράμματα, έχουν βγάλει το δημοτικό και μιλάνε πάρα πολύ καλά ομοιρικές λέξεις και καταλαβαίνουν και το νόημα. Αλλά δεν τους λέει ότι αυτό που μιλάς είναι των προπάπον σου. Για να δούμε τώρα. Η λέξη «κρασί». Όπως γνωρίζουμε ονομα... στην καθαρά η ελληνική ονομασία είναι «ΗΝΟΣ». Τώρα γιατί καταλήξαμε να το λέμε «κρασί» Είναι πολύ απλό. Οι αρχαίοι Έλληνες, επειδή παρήγαν τα καλύτερα κρασιά της Μεσογείου και έκαναν εξαγωγέ σε όλη την Ευρώπη και την Αφρική και τη Μέση Ανατολή και την Αίγυπτο, τα έλιαζαν, τα έβαζαν στον ήλιο και ανέβαιναν οι βαθμοί. Δεν ήταν 12 και 11,5 που είναι σήμερα, αλλά ήταν γύρω στους 28 με 30. Γινόταν πηχτό το κρασί και γι' αυτό ήταν υποχρεωμένοι όταν ήθελαν να το πιούν, να βάζουν μέσα το νεράκι, να το αραιώνουν για να απολαμβάνουν τα συμπόσια να μην μεθάνε και γίνονται χειρότεροι και από τα γουρούνια. Επίσης, μία άλλη μεγάλη ανάγκη ήταν ότι στην εξαγωγή που έκαναν, αντί να μεταφέρουν 200 μεγάλες στάμνες που έβαζαν μέσα κονικές, με μητερή βάση τις οποίες στήριζαν κάτω και είχαν συσκευασίε ειδικέ στα πλοία όσο και να κουνιόταν το πλοίο να μην σπάνε, αντί να μεταφέρουν 200 μετέφεραν 100 και είχαν το ίδιο αποτέλεσμα και την ίδια τιμή. Ε, ε, α, επειδή γνώριζαν τώρα και φιλοσοφικά το μέτρον άριστον, δεν επινάν τόσο που να μην Αισθάνονται του γύρου του και να μην εκφράζονται κανονικά. Τι συνήθιζαν, να, να, να το ανακατεύουν με νερό, όπως σας είπα. Το ρήμα που σημαίνει ανακατεύω στα αρχαία ελληνικά είναι κερά με δύο νι και με ύψιλον. Η μετοχή του στο παρακείμενο μαζί είναι τον τύπο Κεραμένο, αυτός που έχει ανακατευθεί ενώ το ουσιαστικό που παράγεται είναι η κράση με γιώτα. Βλέπετε τώρα πώς κατέληξε και από πού προέκυψε η ρίζα της λέξης κρά και έτσι έχουμε κράσι, από την κράσι. Και αυτό έκανα. είναι και ε, συνειρμός που λέμε αυτός έχει γερή κράση, βγαίνει από εκεί, δηλαδή είναι ακριβώς. δυνατός, έχει καλό μείγμα. Ε, ε, ε, ακριβώς, τώρα θα το δούμε αυτά, έτσι. παρακάτω θα τα αναπτύξουμε. Η ελληνική γλώσσα είναι τόσο πλούσια ώστε για κάθε ιδιαίτερο ανακατεύω είχε και διαφορετική λέξη. Δηλαδή το κεράνιμι ανακατεύω υγρό με υγρό. Φύρωμε με ύψιλον είναι ανακατεύω υγρό με στερεό. Εμόφυρτος λέμε σήμερα. Ναι, μίγνιμι ανακατεύω στερεό με στερεό λέμε μίγμα. εάν πούμε λοιπόν την ώρα που τσουγκρίζουμε τα ποτήρια τι έλεγαν οι αρχαίοι Εβύ Εβάν. Εβάν αυτό το επιφώνημα έχει τραπή και λέγεται Εβίβα και μας μαθαίνουν και λένε το Εβίβα δεν είναι ελληνικό λέει είναι Ιταλικό είναι λατινικό Εβίβα Καριμπάλτι, εβίβα Λιμπερτά Είναι ο, η σύνθεση ο, του Εβίευαν ναι. Και όταν τους λες αυτό είναι Μένουν με το στόμα ανοιχτό ε, Οι καθηγητάδες Ας πάρουμε τη λέξη ο Ξύριγχος Ο Ξύριγχος Ο Βαρβάκης που τα έπαιξαν ένα, ένα πολύ ωραίο έργο Που πήγε στην Εκατερίνη Και του δώσε την Κασπία θάλασσα Στη Ρωσική εκεί πέρα να κάνει ναι. ό,τι θέλει αυτός έγινε πάμπλουτος από το χαβιάρι. το χαβιάρι Πριν δεν ήξεραν το χαβιάρι ναι, ναι, ναι, Τώρα έχουμε το ψάρι οξύριγχος Που λέγεται με Υ το οξύ Οξύριγχος μητερό Μητερό ρίχος μητερή, Μητερό μητερή. ρίχος μητερή, Επίσης και την πόλη οξύριγχο της Αιγύπτου ξέρουμε Που περνάει ο νήλος από εκεί Και Μπαμού. έχουμε αναφορές ότι τα μεγαλύτερα ψάρια του νήλου ήταν οξύριγχοι Από ένα με δύο μέτρα μήκος Μάλιστα. Τα αυγά αυτών φρόντισε ο Βαρβάκης να κάνει το χαβιέρι ναι. αλλά έψεχνε να βρει την μέθοδο πως δεν θα του χάλαγαν Έτσι τα αυγά πάρα. εκεί Έτσι ήταν πάρα. το μυστικό του και όταν το κατόρθωσε και το έβαλε σε ειδικά βαρέλια με ειδικό ξύλο το στέλνανε και έκανε εξαγωγέ και έγινε πάμπλουτο. Κάθε μέρα λέμε Βαρβάκιο στην οδό. Έχει Αθηνάς. κάνει πολλά έργα. Πολλά δεν έργα. Ξέρουμε και βαρβάκοιος και βαρβάκοιος και δεν ξέρουμε Βαρβάκιο σχολεί και δεν ξέρουμε Βαρβάκιο σχολεί και στο χωριό του πάνω έκανε έργα πολλά. Έτσι. Βλέπουμε τώρα ότι Πως νοητικά η ελληνική λέξη οξύ ρίχος είναι και το ψάρι το μεγάλο με την μητερή μου σούδα του αλλά και οι πόλοι διότι ψάρευαν εκεί ο ξύρινκος Και επειδή ήταν ευημερούς η πόλης ο Ξύριγχος η ελληνική επί του νήλου, ναι. τα απορρίμματά τους τα πηγαίναν έξω από την πόλη και τα έρχναν στην άμμο και τα σκέπαζαν. Επειδή εκεί βρέχει σπανιότατα, διατηρήθηκαν κάτω από την άμμο που δεν είχε υγρασία και εκεί βρήκαμε τραγωδίες ολόκληρες των Ελλήνων. Βρήκαμε πάρα πολλά πράγματα και λέγονται οξυρίχια δοκούμενα, δοκουμέντα δο διότι το ντοκουμέντο δεν είναι ξένο είναι ελληνικό από, από το δοκείο δοκό δο που θα πει αναμένω νομίζω και νομίζω. νομίζω μπορεί ίσως ανάλογα με την έκφραση θέλουμε Α, να πούμε να σε βοηθήσω αν μου επιτρέψεις εδώ να σου πω ότι στις παραλίες στα εμπορικά λιμάνια ο προβλήτας που είναι μπροστά και πλευρίζουν τα πλοία Λέγεται στη ναυτική ορολογία δόκος. Ναι. Είναι από το δοκό που θα πει αναμένω το πλοίο να έρχεται Ο δόκος Ψαγμένο είναι, δεν καθόμαστε ναι. εκεί όμω, στο λέω. Είναι, είναι συνώνυμο. είναι. Είναι αυτό που λέμε «προς δοκό να μου συμβεί κάτι, Ή. αναμένο δηλαδή, και ο δόκος η παραλία, εκεί η παραλία. Το, το... Ο προβλήτας τώρα... λέγεται έτσι. Μία ιδιαιτερότητα τώρα εδώ Να ακούσουν οι κυρίες Κυρίες Ναι Σε ακούω όλα αυτά. Η πηγή το πει με Υ και ήτα Η πηγή στα αρχαία ελληνικά σημαίνει γλουτί, Με Υ και ήτα Ναι Το τι είναι η γλουτίτα; Τα οπίστια Ναι Και θα μου πει κάποιος γιατί το λες Εμεί δεν, δεν το λέμε τώρα πλέον Μπα έτσι νομίζετε Το λέμε Κάθε φορά που κοιτάζουμε ένα ζωάκι μικρό που λάμπει, το πίσθιο του, η πηγή του το λέμε πηγολαμπίδα. Ναι. Το κολλαράκι του πες, ναι. ρε, μην τρέπεσαι, χρυσό μου. Πηγή και λάμπο. Σε βλέπω πάντως σήμερα έτσι ευδιάστο και χαρούμενο είχε πάει στη, στην παρέλαση που κάνει το Gay Pride εδώ σήμερα εκεί στο τους περιοδικό σταυμάσεις. τους έγραψε ο Πρωθυπουργό και τους συγχαίρει Του συγχαίρει για αυτό που είναι ε; βέβαια. τους υπόλοιπου τους λυπάτε γιατί για λύπη είναι όλοι οι υπόλοιποι λοιπόν για πάμε η επίσης, η γυναίκα ήταν κάποτε φέμ, ήταν η φατάλ της εποχής ήταν στόλιζε και κουνούσε την πηγή της ναι. Πέρα δόθε ονομαζόταν Πηγοστόλο. Στόλο. Πήγοστόλο. Oh. Και λέμε τώρα, αν η Μόνικα Μπελούτσι μεταφερόταν με μηχανή του χρόνου στην αρχαία Ελλάδα. Θα λεγόταν η Καλή πήγος. Σίγουρα θα τη φώναζαν καθώς θα περνούσε. Ο Πηγοστόλο έγινε. Ο Πηγοστόλο έγινε. Ναι. Λοιπόν, αυτό θα το κρατήσω. Να το. Δεν λέτε. το είχα συλλάβει, ναι. Δηλαδή βλέπει μια γυναίκα και λέει πω, πω, πω, Ναι Κατάβες Ναι Οπότε δεν είσαι και πρόστιχος και δεν καρφώνεσαι και όλα Ναι Και θα νομίζω ότι τη και πύργο Ναι και η άλλη θα λέει ένα χαδισσαλίτη Με λες έτσι ξέρω εγώ και χωρίς σας, να ξέρει για ποιο λόγο Εγώ σου μιλάω Αμερικά Εκθιάζω ναι. την ομορφιά σου Ναι Γιατί το κουνάς Έτσι Επειδή το έχεις Ναι Και γιατί το κουνάς για να Έτσι. Ή έχει γίνει η κατάσταση ή κολοκατάσταση μου φαίνεται. Η λέξη ή θα λέμε πηγοκατάστασης έχει γίνει. Η λέξη ποικίλο. Στα αρχαία ελληνικά σημαίνει κεντάω. Από εκεί μας έρχεται κολοκατασταση μου φαινεται η θα λεμε κατάστασης εχει γινει η λεξη πικίλο στα Όταν παραγγέλνουμε μια ποικιλία. Είναι ένα κέντημα ποικίλων με πολλά χρώματα μέσα ναι. ή μια η έχει διάφορα φαγητά μέσα Διάφορα μέσέδες. φαγητά μέσα Τα οποία εμείς τρώμε και πίνουμε Ωραία Λοιπόν Τελείωσε την ενότητά σου Μάλλον ας το αυτό να το πούμε μετά Τι μη, θέλουμε Μην μη σε διακόψω βάλουμε ένα ε, τραουδάκι Γιατί είμαστε Ραδιόφωνο κάνουμε Αλλά θα βάζω ατμοσφαιρικά Είμαστε λοιπόν αγαπητοί φίλοι, αλπέ το 14 τελειακό με τον κύριο Διαμαντάρα Ελευθερείο κάθε Σάββατο εκεί κάπου στι 8.30 ξεκινάει εκπομπή περί και ελληνικής γλώσσας Έχουμε πει αρκετά περί προηγούμενε εκπομπέ του Τους προσοκρατικούς κλπ Τώρα πιάσαμε λίγο την ελληνική γλώσσα που όλου μα ενδιαφέρει Είτε ξέρουμε είτε δεν ξέρουμε Παρακαλώ Α δούμε τώρα, φίλοι μου, τη λέξη μάτι που λέμε. Από πού προέρχεται, προέρχεται από το όμα με δύο μή. Όμα, ο μάτι Αλλά και μέχρι σήμερα στα χωριά δεν λένε. Πήρε των οματιών του και έφυγε. Εκτό από τα όματα και οφθαλμοί, τα μάτια λέγονται κεφάεα. Και, και επειδή. Γιατί χρειάζονται φως, φάος, φως για να δουν, φάαια. Στο σκοτάδι βλέπει μόνο ποιος, η γλάφξ, η κουκουβάγια Έτσι. που ήταν και το αιερό πουλί των Αθηναίων. Το φάαια λέμε δεν, το χρησιμοποιούμε, το χρησιμοποιούμε, πως, στη λέξη κατηφή. Για αυτόν που έχει κάτω τα φάια, δηλαδή για τον κατσούφι με τα μάτια του κάτω που είναι ο κατσούφις. Επίσης στην αρχαία ελληνική το μάτι και γενικά η όψη που λέμε, η όψη εκφράζεται από την ελληνική λέξη και λέγεται όψ με ωμέγα, όψ από τον μέλλοντα του ρήματος, ορά ορό, που γίνεται το ρήμα όψο έχουμε το όψ με ωμέγα. Στη γενική του πτώση έχουμε τις σωπός, από που παίρνουμε τη ρίζα όπ. Και τώρα να δούμε τι λέξεις για να είναι. Κύκλοψ. Κύκλοπας είναι αυτός που το μάτι του είναι κυκλικό. Ευρώπη. Αυτή που έχει κάποιος από τους ακροατές μας το είπε. Αυτή που έχει μεγάλα μάτια, ευρεία, όψ. Πού να ήξεραν οι Ευρωπαίοι πως κάθε φορά που λένε Europe, λένε μεγαλομάτα. Και η εξήγηση για να πούμε Και, και αναφέρονται μεταφορικά. στο ταξίδι που έκανε η Ευρώπη, όπως σας είπα, της ελληνικής μυθολογίας πάνω στον λευκό τάβρο Δία, όταν την έκλεψε. Και το, υπό άλλο, υπό... το άλλο είναι το, ε, γεωγραφικά το σημείο που βλέπει ανατολή προς Ασία, η Ευρώπη σαν θέση γεωγραφική, νότο, Αφρική, Ατλαντικό δεξιά, το από εκεί πλευρών της γης και βορρά που εφάπτεται και έχει ευρωπή, δηλαδή καλή ροπή, καλή θέση. Αυτό... Το θέτω και εγώ, ναι. Είναι μια αυθαιρεσία η οποία Όχι, στέκεται, το... αλλά το θέτω και αυτό mm. πάνω στην κούβέντα. Μια ευθερεσία είναι. Πάμε. Η οποία μπορεί να μην είναι και ατυχής. Πάμε. Λέμε τη λέξη μέτωπο. Τι έχει μπροστά του, την πρόθεση μετά και ops. Πού βρίσκεται, βρίσκεται μετά τις όπως το μέτωπο. Πάμε. Πάνω από τα μάτια. Ακριβώ. Έτσι, μπράβο. Παροπίδε. Η πρόθεση παρά δίπλα και στα όψ Δίπλα από τα μάτια. Και δεν βλέπω τίποτα άλλο παρά μόνο ένα δρόμο μπροστά, όπω βάζουμε στα άλογα. Στα άλογα. Έτσι ναι. Παροπίδε. Ενώπιον. Εν και όψ Μπροστά σε. Ενώπιον. Μοιοπία. Μοίο σημαίνει. Και από εκεί προέρχεται και η λέξη μυστήριο και μίση. Κλείνω ελαφρά τα μάτια. Συν σύντο όσοι έχουν μυωπία το κάνουν συχνά. Κλείνουν τα μάτια τους για να δουν, ε, να συγκεντρώσουν έτσι, την, ναι, όραση. την όραση. Πρέσβει οποία ο πρέσβης, ο μεγάλος και σήμερα λέμε πρέσβη, μόνο τους αποσταλμένου του κράτου που εκπροσωπούνται. Στα άλλα κράτη. Τον, ναι. Επειδή είναι μεγάλοι και σοβαρά άτομα. Ήταν πρεσβείε των αρχαίων οι αποστολέ αυτέ. Σήμερα ο πρέσβη και σε ηλικία και όψ, τι είναι η πάθηση, η πρεσβειοποίηση των μεγάλων ανθρώπων. Δεν παθαίνουν οι μικροί. Έτσι. Να δούμε τώρα το νερό, την ιστορία του νερού. Το ρήμα είναι ναο και σημαίνει κοιλάω, ρέω. Από αυτό προκύπουν οι λέξεις Ναμα που είναι πηγή τρεχούμενο νερό ριάκι και στο χριστιανισμό σε αρχαία ιερά που είχε τρεχούμενο νερό οπωσδήποτε χτίσανε, γκρεμίσαν τα ιερά αυτά έκθεσαν τις εκκλησία, και εκκλησίες και, το κάνει και εκεί που, από εκεί που βγαίνει είναι νάμα πηγαίνουν και παίρνουν Έτσι. οι χριστιανοί οι καλοί γεμίζουν τα του τους κουβάδε τους και πλένουν τα μάτια τους κάνει πολύ καλό Επίσης εάν θα πάνε στο Λουτράκι, στο πάρκο του Λουτρακίου υπάρχουν δύο σημεία με κρίνες. Η μία βγάζει ιαματικό, θερμό, είναι άριστο στην πόση. Εκεί ήταν οι πηγές του Καραντάνι που λέγαμε νερό Λουτρακίου. Αυτό το, για αυτό το λίγο θερμό, είδα μία... Η Γουμένη, το, ο, ο, ο Σίου Παταπίου το μοναστήρι, παλιό μοναστήρι, πήγαινα και του έβλεπα και όταν την είδα εκεί λέω τι κάνεις εσύ εδώ Αγία ηγουμένη. Mm. μου λέει παιδί μου έρ, κατεβαίνω και πλένω τα μάτια μου εδώ κάνει πολύ καλό στα μάτια καλά λέω γιατί δεν παίρνετε να είσαι πάνω στο μοναστήρι αν το αφήσεις μερικές ώρε, λέει χα, δεν έχει δύναμη είναι Δε... η, η, η ροή που κάνει τη δουλειά Η ροή έχει, Μέσα τέτοια, έχει γνωστοιχεία τέτοια που αν το αποθηκεύσεις Αυτά κάνουν χημικές αντιδράσεις Τέλος πάντων ναι, Η ροή είναι Ήξερε, το, το φρέσκο Ήξερε η γυναίκα αυτή ότι είναι για τα μάτια Και είναι λέει ίαμανάμα μου λέει ίαμανάμα Και οπότε πήγαινα και εγώ εκεί Μένω αρκετά συχνά Έπινα πρώτα από αυτό Έπλανα και τα μάτια μου και με κοίταζαν η περαστική, Να, Τι ναι, κάνεις ναι, ναι, ναι. Τώρα, ντε να εξηγεί τον καθέναν τι κάνει. Λοιπόν, η, η άμα είναι και ο αναγραμματισμός της λέξεως αίμα του οργανισμού, το ΙΑΜΑ Μα το αίμα δεν μας θεραπεύει. Αυτό μολύνεται, μας αρρωστάει και όταν θεραπευτεί αυτό, σκοτώνει, αντιδράσει, μας θεραπεύει. Άμα είναι αυτό καλά, είμαστε καλά. Βέβαια. Από το ναο, είπαμε, βγαίνει το άμα. Και οι ναϊάδες νύμφες, οι νύμφες των υδάτων. Μπράβο, Λεφέρη. Και από εκεί έχουμε και ένα άλλο ρήμα, το νέο, που θα πει πλέον κολυμπάω. Εξού και ναύ. Ναύ, ναύτη. Ε? Νέο Παίζον ναυτικό. Ναυτιλία. Και έχουν εμπλουτίσει όλε οι ξένε γλώσσε. Το ναυτικό και ναι. οι ναύτε. Με. Παραφθορές φυσικά. Όχι, αγγλικά λέγεται ναι, διότι άμα το διαβάσει ε, ορθολογικά το ξέρω, είναι ναυς. Και γαλλικά και ιταλικά. Ναύε, ναύε μερκαντήλε, ναύε μιλιτάρελε. Ναι, ναύε. Νάβε... Εμπορικό και πολεμικό. Ναύε και άναβε. Ναι. Λοιπόν, στο Βυζάντιο που ναι. έγινε μεγάλη μετάλλαξη και επιμηξία εκεί πέρα διαφόρων λαών που ήθελαν να μιλάνε και να φέρονται σαν Έλληνε. Εκεί γίναν ορισμένες επιταχύνσεις στην, ε, με, με, στην μεταφορά ενιών ξένων και των δικών μας, κάποιες αλλιώσεις, τι έλεγαν, ε, νηρόν, το έλεγαν το νηρόν, νεαρόν, το νεαρόν είδος ήταν νηρόν, νεαρών είδος στα Βυζαντινά, το φρέσκο νερό. Ακριβώς την φράση αυτή λοιπόν νεαρόν ήδωρ τη χρησιμοποίησαν πολύ συχνά. Ε, αυτή η φράση νεαρόν ήδωρ το φρέσκο νερό. Και με την πάροδο του χρόνου γιατί να λένε δύο λέξεις λένε νερό όπως το λέμε και εμείς νερό, Νεαρών ήδωρ ίερό Θα πάρουμε τώρα τη λέξη παράδεισος και κόλαση για να δούμε τι σημαίνουν και πως έφτασαν εδώ η λέξη παράδεισος σημαίνει περίφρακτος κήπος και μας προέρχεται από την πρόθεση παρά και τη λέξη δύσα που είναι με ει που σημαίνει η υγρασία ή συλλογή βοτάνων από πού μαζεύω τα βότανα Από το χωράφι που έχει υγρασία Αν δεν έχει υγρασία δεν έχει βότανα Βλέπετε Έτσι. η λογική πως πηγαίνει στον Έλληνα Και στις ζούγκλες που έχει υγρασίες Και λόγω τροπικών βροχών Και λόγω δεν μπαίνει πολύ βαθιά Στην Πύκνη βλάση ο ήλιος Και κρατεί τη υγρασία Και τα πουλιά τα λένε παραδεισένια. παραδεισένια Έτσι τόσο απλά Η τιμολογία της λέξης μας Φανερώνει ότι πρόκειται για μέρος δροσερό, γεμάτο με φυτά. Και τι είναι πιο καλό μέρος για να φιλοξενήσει τους νεκρούς που υπήρξαν ενάρετοι, είναι ο παράδεισος. Και τι λέει ο παπάς στις κηδίες, εις χλοερών. Λέει στόπων ξερών. Στόπων και αναψήξεως. Εν θα ουκέστη. Πόνος ουδέ λείπει ουδέ στεναγμός. Στεναγμό σίγουρα. Δεν Αλληλούια. Κουνιέ, εκεί, δεν κουνιέ, εκεί δεν κουνιέται τίποτα. <laughs> Πάμε τώρα να δούμε και τη λέξη, <laughs> και τη λέξη κόλαση. <laughs> Η λέξη κόλαση έρχεται, σημαίνει μοριά και έρχεται προέρχεται από το ρήμα κολάζω. Γι' αυτό και ονομάστηκε έτσι ο χώρος τιμωρίας των ψυχών που δεν υπήρξαν ενάρετες όταν ήταν εν ζωή. Να πούμε και ένα ανέκδοτο. Α, για πες. Κάποτε πέθανε ένας παπάς ναι. και πήγε επάνω και του λέει ο Άγιος ο Πέτρος «Παπά μου, δεν ήταν η ζωή σου ενάρετη ηθική και καλή». Γι' αυτό εσύ θα πας στην κόλαση. Μόνο θα σε πάρω, πάμε μαζί, να ρίξει μια ματιά. Τι ε... σε περιμένει. Ναι, εδώ είναι τα καζάνια με πίσα. Και ναι. βράζουνε, το βλέπεις, πω πω πω, λέει ο παπάς. Ένα άλλο λιγότερο είναι, λέει, βλέπεις, αυτά είναι ακαθαρσίες και τους ρίξουμε μέσα εκεί. Λέει ο παπάς, προκειμένου να μπω εγώ μέσα στην πίσα τη βραστή. Ας κάτω από Φεύγει και φαινόταν μια κεφαλή. Εδώ προς Ξεγιώργο. Ή όπου ήταν κεφάλι παπά. Ναι. Και την ώρα που πάει να μπει ήταν μέχρι τα χιλιά. τα χιλιά. Την ώρα που πάει να μπει φωνάζει η κεφαλή. Συνάδελφε σύρεμα πατάω σε δεσπότη. <laughs> <laughs> Καλά λοιπόν, Θα πω κι εγώ ένα τώρα. Καλό <laughs> <laughs> καλό. Καλ, καλ. Ναι μην κάνει κύμα <laughs> Θα τα φάμε <laughs> Λοιπόν πέθανε Πατάω λες ο Δεσπότη Λέει Έχει πάει ένας το Αγιο ένα Πέτρο Πολύ καλός άνθρωπος στη ζωή του και Ανήκει σε αυτό που είπες παράδειστος Το παίρνει του λέει να σου δείξω ότι φύση, τα πουλιά, ησυχία από εδώ και πέρα η ζωή σου θα είναι μια ηρεμία. Του κάνει όλη τη βόλτα, βλέπει όλο το τοπίο κλπ. Εντάξει, του λέει Αγιεπέτριμο εδώ που ανήκω, εδώ περνάει καμιά εβδομάδα, κανένα εικοσάημερο. Τον έχει πιάσει, πλήξει τα νεύρα του, δεν κινείται τίποτα. Ησυχία θανατηφόρα τώρα, έτσι. Λέει Να ρωτήσω κάτι, άδειε δίνει, λέει Γιατί να πάω να ρίξω μια ματιά απέναντι μου, έτσι για να έχω την εμπειρία. Λέει θα πα, αλλά εγώ 12 ώρα κλείνω το βράδυ. Αν αργήσει, θα μείνει από εκεί. Εντάξει, του λέει. Πηγαίνει, βγαίνει μια ακόμα να δει μετρη την πόρτα. Τι θε, αγόρι μου, τι λέει εδώ, έλεγε: Ήρθα να ρίξω μια ματιά. Από εκεί είμαι εγώ, λέει, αλλά ήρθα να από απέναντι να ρίξω μια ματιά. Λε, περάσε μέσα. Φωράει τα μπικίνια τη αυτή, τον πάει πιο κάτω. Έπαιζε ο Πριζέι να πούμε: Είχε συναυλία, έχει πεθάνει αυτό, υποτίθεται, ε! Ένα εκατομμύριο κόσμο. Πάω από κάτω. Χτυπιόντουσαν. Πάει σε κάτι μπαρ μέσα. Όλοι πίνανε, κάνανε, ράνανε. Βίντεο, το νατάλιο. Πάει πιο κάτω. Τζιμι Χέντριξ. Άλλε 800.000 κόσμος. Τα μπαράκια γεμάτα κτλ. Τι γίνεται εδώ. Λέω έτσι περνάμε εμεί εδώ. Λέω καλέ σου Και μα λέτε λέει, κάτω να μην κάνουμε τίποτα για να πάμε στον παράδεισο. Πώ πολύ δεν το ξέρα. Και εμένα με πειροάγιο. Λέει και με από εκεί. Αφήσουμε αλάκα, τι δεν σου κάνουμε λέει, τώρα. Κοιτάει να πούμε την ώρα, η άλλη εικόνα τον έχει αγκαλιά. Μωρό, μου καλό, τον είναι καινούριο τώρα αυτό. Mm. Κοιτάει το λέει, πω πω πάνω να φύγω. Λέει, Γιατί κάτσε, αφού έχουμε κόσμο. Λέει, Είναι 12 η ώρα, κλείνει, λέει, Γιατί θα με βάλει μέσα. Λέει, Καλά, εδώ θα τι θα κάνω, θα ξανάρθω. Παπ, και την κοπανάει και πάει, περνάει από το γραφείο, του ανοίγει ο Αγίο Πέτρο. Καλό τον, λέει, μπράβο, λέει. Στην Είχε, ώρα σου. Λέει, ναι, είσαι. Τζέντλεμαν Είπαμε 12 και 12 παρά είσαι εδώ Άντε Περνά το καθαρτήριο να σε πάω Κάτω στον κήπο Πηγαίνοντα στον κήπο Του λέει ο... ο Ο άνθρωπος ας πούμε Ρε άγιε του λέει Τι μας παραμυθιάζετε Μην κάνουμε τίποτα για να έρθουμε λέει, στον παράδεισο Λέει γιατί ποιο είναι το προβλήμα σου εδώ Είναι μια χαρά τσιου, -τσιου ταπουλάκια Από εδώ ησυχία Περιβάλλον καταπληκτικό γιατί παίρνω άλλο καταπληκτικό κορέα, αγόρι μου, του λέει. Ε, πήγα απέναντι και γινόταν ε, πανικός. Μια χαρά, όλα. Τι μα είτε παραμυθιάσει. Πάω στο πρίστρι τη συναυλία, ένα εκατομμύριο. Πάω στον Τζίμι τα μπαράκια γεμάτα, όλα λέει και τα λοιπά. Και εδώ μια ησυχία θανατηφόρα. Και του λέει ο Σπέτρος, Και τι θες, αγόρι μου, για πέντε άτομα που έχω να βάλω ορχήστρα. <laughs> 14 ακόμα ακούμε Λευθέρη Διαμάνταρα περί φιλοσοφίας και ελληνικής γλώσσης κάθε Σάββατο στις 8.30 Λευθέρη, τι έχει ετοιμάσει για τη συνέχεια Να δούμε τώρα άλλη, ένα άλλο ρήμα αρχαίο τι μας έχει δημιουργήσει <coughs> το ρήμα είναι ιάωμε μεγιότα και σημαίνει θεραπεύω γιατρεύω στο έλλοντα είναι ιάσωμε και στον Άωριστο Ιασάμιν. Από όπου έχουμε μία ρίζα, ιασ. αυτό κρατάμε. Τα Ιαματικά Λουτρά. Από το ρήμα έχουμε το γιατρό, το ιώμα, τις ιαματικές πηγές, τα Λουτρά και καθώς και τα Ιάοντε θεραπεύουν. Έχουμε όμως και τα ονόματα Ιασό και Ιάσον. η οποία από το όνομά της ήταν αδελφή της υγεία και θυγατέρα του Θεού της Ιατρικής Ασκληπιού. Γι' αυτό έχει ονομαστεί έτσι και ένα πολύ μεγάλο νοσοκομείο εδώ, Ιασό, να ξέρουμε τι λέμε. Το όνομα Ιασό υποδηλώνει το όνομα θεραπευτή. Από εκεί, κατά ένα μέρος είναι και του Ισού. Ιησού, το όνομα ο θεραπευτής ναι. αλλά δεν το λένε ο χρισμένος θεραπευτής ναι. ποιον θεραπεύει όμως μήπως είναι λέει η ψυχή που αυτοθεραπεύεται και οδηγείται μέσα από το ταξίδι στην αυτοίαση ξεκίνησε σαν μονοσάνδαλος παρόλο που είχε δοθεί ο χρισμός στο βασιλέα φοβού τον μονοσάνδαλο και Αλληγορικά είναι η ψυχή στο αρχικό της στάδιο χωρί εμπειρίες και αρκετά εφοδία περνώντας μέσα από τις συμπληγάδε πέτρες που ο Πρωθυπουργό μας ο Ανιστόρητος είπε ότι ο Οδυσσέας πέρασε μέσα από τις συμπληγάδες πέτρες εντάξει, εντάξει, μωρά, ε... Αυτός είπε ότι δεν έχει θάλασσα σύνορα του εντάξει το παιδί μου ε. Αφού δεν έχει θάλασσα σύνορα ψάχνουμε για συμπληγάδε τώρα Ναι Κατάφερε εντέλει να κερδίσει τον θησαυρό, το χρυσόμαλο δέρας, ως νικητής και να στεφθεί βασιλιάς. Ενώ το κατέκτησε μεν, αλλά με την πονηρία της μύδιας που αποκοίμησε τον δράκοντα με την φαρμακεία. Το ρήμα έχει ονομαστεί όμως και ένα μοσχομυροδάτο και βοδιαστό λουλούδι μας, το γιασεμί. Η ονομασία του ήταν Ιασμός, Ιάσμινον, Ιασεμί, Γιασεμί, Κατά το Ιατρός, Γιατρός. Και ακόμη παλαιότερα δεν ελέγοντο Ιατροί αλλά Ιητροί διότι έκαναν τρίσεις στα τραύματα και θεράπευαν. Το Γιασεμί όμως που γνωρίζουμε εμείς για το άρωμα του το μεθυστικό ιδίω το βράδυ. Έχει όμως καταπραϊντικές, γι' αυτό πήρε αυτό το όνομα, το τη ρίζα το ιάωμε, απ το ιάωμε, χαλαρωτικές, καταπραϊντικές και αντισηπτικέ. Επίσης, όταν υπάρχουν ανησυχία και πονοκέφαλοι και υπερένταση, κάνει καλό, βοηθάει στην καταπολέμηση της καταρροής του και του βήχα, ενώ θεραπεύει και ενισχύει την αυτοπεποίθηση βελτιώνει την πέψη, εξαλήφει τις τοξίνες επιταχύνει τον μεταβολισμό και την κυκλοφορία του αίματος και παράλληλα ενώ λένε ότι είναι καταπραϊντικό έχει και αφροδυσιακή τάση λοιπόν ορισμένοι φίλοι που λένε ότι πίνουν ένα, χαμομί, ένα γιασεμί το βράδυ ξέρουν τι κάνουν και δεν το λένε και στους άλλους Γιώργο, σημείωσέ το Παρακαλώ Θα πάρει από τον Μπαχάρ Για σεμί Για σεμί από και κάθε βράδυ θα πήρεις ένα κουπάκι από αυτό Και θα πάθω καμιά διάρκεια. Δεν παθέγεις Δεν παίρνω τέτοια πράγματα εγώ Όχι Άσε τώρα, είσαι, είσαι ύποπτος τώρα <laughs> <laughs> Σε παρακαλώ πολύ να πούμε Νεράκι του Θεού, νεαρόν ίδωρ παινό Χρήσκονα από την βρύση Και χωρί να το βάσεις στο ψυγείο Εσύ με τα καλά σου Ας πάμε τώρα στον βουκεφάλα. Α, να ρωτάει εδώ η φίλη μου η Κρής να μας εξηγήσει το Άλλιος με γιώτα. Ναι. Άλλιος, κάτι είπες πριν, την τιμολόγηση θα θέλει προσ... προφανώς. και αλίτης λέμε τώρα, είναι αυτός που γυρίζει υπό τον ήλιον άστεγος, εξού και αλάνα. Και η Αλάν είναι υπό τον ήλιο και δεν έχει τίποτα. Δεν έχει δέντρα. Είναι, ναι, και στις χώρο. Αλάνες μαζευόταν οι άνθρωποι και μιλούσαν εκεί. Γι' αυτό έχουν βάλει και ένα μέσα, έκαναν και χρήση του νοός. Ναι. Άλλης και νοός. Και, και, και, η, αγορά, και η αγορά των Αθηνών προς την πόρτα που είναι... Στην Αγία Τριάδα την εκκλησία που έκτισαν στην Πυραιό, εκεί συγκεντρωνόταν παραδίπλα και έλεγε τη αγορεύει. βούλεται και όποιο είχε να προτείνει κάτι. Τι, ανέβαινε, ανέβαινε στο βήμα και το έλεγε. Ανέβαινε, μίλαγε και υπήρχε διάλογος και κατέληγαν. Αλλά εάν κάποιο έκανε πρόταση και η πρόταση γινόταν νόμος και ήταν επιζήμιος νόμο για την πόλη. Καταργιόταν. Όχι, καταργιόταν υποχρεώνεται αυτός που έκανε την πρόταση να Τι αποκαταστήσει μπορεί... την ζημία γιατί με την πρότασή του ακριβώς, δημιουργείς και πρόβλημα ακριβώς. όπως και... τώρα, αυτό που συμβαίνει και τώρα ακρι... κάνω εγώ μια πρόταση και τη ζημία την πληρώνουν 10 εκατομμύρια Έλληνε. Ναι. και είμαι και εθνάρχης είσαι και κύριος είμαι και, και λες και ο κύριος από τη Θεσσαλονίκη αυτός, ναι. ο Ιβάν ναι. αγόρασε την επιχείρηση αγόρασε. όταν αγοράζει κάτι, αγοράζει. Τα αναμενόμενα κέρδη που έχει. Το ρίσκο πράξης, του επιχειρηματία, μπορεί. αλλά παίρνει και το βάρος των ανθρώπων που υφίσταται ε, Και 37 εκατομμύρια ένα βράδυ του τα χαρίσαμε. Προσωπικά mm. ο πρωθυπουργό βγήκε και το Λοιπόν, αυτό λέγεται ανάπτυξη. Ε, εδώ μια φίλη μου λέει για σεμι πίνουν οι Ιάπωνε και οι Κινέζοι το λένε yeah. Jasmine T. Yes. Yes. Τσάι για σεμιού. Μπράβο. Είναι και όνομα, Τζασμίν, είναι στα αγγλικά και όνομα γυναικείο. Ναι, Ιασμίν, υπάρχει μια ωραία τραγουδίστρια που βάζω εγώ συχνά εδώ, Ιασμίν Λεβί. Ναι. Ας δούμε τώρα ε, η λέξη ίσκιος που λέμε εμείς. Περπατάει λέει φοβάται και τον ίσκιο του. Ας δούμε τώρα τι γίνεται με αυτή τη λέξη, τη μετάπλαση. Γνωρίζουμε ότι το άλογο του Αλεξάνδρου ήταν ο Βουκεφάλας, αριστοκρατικό άλογο το οποίο τρόμαζε όταν έβλεπε τον ίσχιο του και έριχνε όλους τους αναβάτες κάτω και δεν μπορούσε να το υπεύσει κανένας και 16 ετών ο Αλέξανδρος ανέβηκε επάνω και το έμαθε περπατησά που λένε, να μην φοβάτε. <χω> το γύρισε ανάποδα να μην βλέπει τον ίσχιο του και ηρέμησε το άλογο. Κατάλαβε... Ο Αλέξανδρος ότι η σκιά που έβλεπε θεωρούσε ότι ήταν άλλο άλογο δίπλα και εχθρός. Γι' αυτό τρελαινόταν. Ο Λάος χρησιμοποιεί τώρα τη φράση «Τον πλάκωσε ο ίσκιος του». Πολύ <laughs> Για τις περιπτώσεις που στον ύπνο μας γινόμαστε μάρτυρες του φαινομένου της μόρας. Η φράση «Φοβάται το και τον ίσκιο του» χρησιμοποιείται στους δίλους ανθρώπους ναι. κάθε τι που υπάρχει στον κόσμο έχει και το νύσκιο του εφόσον υπάρχει κάποια πηγή φωτός σε κατάλληλη κλίση για να του δώσει το νύσκιο του Έχουμε στα παι... όταν ήμασταν παιδιά και διαβάζουμε το Λούκι Λούκ τι μας έλεγε ότι ο Λούκι Λούκ ήταν τόσο γρήγορος στο όπλο που πυροβολούσε πιο γρήγορα και από το νύσκιο του ναι ναι ναι, ναι ο ίσχος όμως και η σκιά από που προέκυψαν από το ρήμα ίσκο, το οποίο σημαίνει εξομοιώ κάνω κάτι ίδιο με το άλλο έβλεγα λοιπόν πόσο ίσχος μας υποδουλώνει αυτό που μας μοιάζει. μας μοιάζει είναι αξιοσημείωτο πως η κατάληξη ίσκος των υποκοριστικών αστερίσκος, ουρανίσκος, πυργίσκος Δηλώνει στην πραγματικότητα το όμοιο αλλά σε μικρότερη κλίμακα Μάλιστα. Όταν λέμε πυργίσκος εννοούμε πύργο αλλά μικρό Να πω μια καλησπέρα εδώ σε όλους, έχει πάρα πολύ κόσμο μέσα Δευτέρη μου Από τη Μύκο Νοηθιάτυρα, το Λαγκαδά, ο φίλος μας, ο Αστέριες, τις αγάπες μας ε, Πολύκα, Στροπεανία, εδώ περιοχή Αθήνας όλα αυτά για καλά από τον Καναδά και από αυτά Σαουδική Αραβία ο Ψυχασενής εκεί είναι όλοι μέσα ευλαβικά στο λέω γιατί δεν περνάει το τσάτ του κρήγορα είναι ακούνε προχώρα Ας πάρουμε τώρα μία λέξη που λέμε ρεμπέτε. Όλοι οι ρεμπέτες του, του ντουνιά εμένα με αγαπάνε λέει ένα άσμα λαϊκόν Λαϊκόν, ναι, γεια γεια δώσέ εδώ, α, αυτό α, μου... μου διαφεύγει αυτό Είναι η παραλλαγή της λέξεως ρε... ρεμβέτης Και προκύπτει από το γνωστό ρήμα ρεμβάζω Ονειροπολό, α, ταξιδεύω δηλαδή με τη σκέψη μου και από εδώ και από εκεί Αγγλικά λέγεται ρέμπελ rebel. Ναι ρέμπελο ναι. στα ιταλικά οι ρεμπέτες περνούσαν απερίσκεπτα το χρόνο τους και δεν έκαναν τίποτα το συγκεκριμένο ούτε είχαν συμβατικές έννοιες με, τις με τα υπόλοιπα μέλη της κοινωνίας. Πώς περνούσαν Ρεμβάζοντα. Μα τι μου βάζεις τώρα, είδες τι κάνεις, είσαι για εσύ ένα άτομο ύποπτο. Βάζεις τη μισή φράση τη ρεμπέτικη, βγαίνει ο άλλος τώρα και λέει όλοι οι ρεμπέτες του ντουνιά εμένα με αγαπάνε μόλις με αντικρίσουνε Θυσία θα γεννούνε γιατί θα αρχίσουν τα ρεμπέτια Δεν θα, θα, καλά θα <laughs> Εγώ τα έκανα την αρχή <laughs> Το ρήμα ρεμβάζω Έχει επίσης τη σειρά του στο αρχαίο ρήμα Ρέμβομαι Που σημαίνει Κυριολεκτικά την περιπλάνηση Από τόπο σε τόπο Ρέμβομαι, περιφέρουμε, περιπλανιέμαι Είμαι άστατος Πολύ Ενεργό προγραμμάτιστα δρόστην στην τύχη μεταφορικά Όπως κάτσε Η συγκεκριμένη κατηγορία των ανθρώπων λοιπόν ονομάστηκε έτσι γιατί άφηναν το χρόνο τους να, σκυ... να κυλάει άσκοπα γιατί τριγυρνούσαν συνεχώς σε διαφορετικά μέρη αλλά και γιατί ήταν περιθωριακός ο χαρακτήρας τους και αντισυμβατικό ο τρόπος ζωής τους εκτός από μάγκε. Τους χαρακτήριζαν και αλίτες, τι σημαίνει τώρα αλίτης να το πούμε. Αλίτης εκ του ρήματος αλλό, περιφέρουμε όπου έχουμε και τις λέξεις αλάνα, αλονίζω αλόπιξ, αλεπού. Αλτις, άλσος, εκεί που κάνουμε περιπάτους Ακριβώς. και ούτε ο καθεξής. λοιπόν είναι αυτός που τριγυρίζει από εδώ και από εκεί όπως και ο ρεμβετός. Ρεμβετός. Ο ρεμβετός, ο ρεμπέτης ο Ρεμβετός πολύ ναι. καλό κάποιος κύριος έβγαλε χαρό... ένα εξής, λεξικό όλοι οι Ρεμβέτες του δουνιά, όχι δουλιά. οι Ρεμβέτες οι Ρεμβέτες, ρεμβέτες. ναι αλλά ό, όταν πας σε ένα ωραίο μέρος και καθίσεις και είσαι ανοιχτό ορίζοντα τι λες Ρεμβάζω δεν ασχολούμαι με τίποτα απολαμβάνω το τοπίο το και την έτσι. ηρεμία, Ρεμβάζω υπήρχε και ένα κέντρο Ρεμβη στην Αθήνα, εσείς απαλλιώς Ρεμβέτης, ρεμβέτης. Πρέπει να το έχω ρεμβάσει εγώ σε πολλά σημεία του πλανήτου. Λέμε, κέντρο καλό, ρεμβι, ρεμβι, ρεμβι, ρεμβι. ρεμβι. ρεμβι. έτσι. Πηγαίναν οι ρεμβέτης. No, oh. Μπήκανε και άλλοι ψυχασθενείς από Θεσσαλονίκη μέσα. Καλησπέρα στενό σε όλους τους ψυχασθενείς του αλμπέτο. Του ψυχο... ψυχαστανού σταθμού των Απανταχού Ελλήνων. Ε, ε, να βάλω τραγούδι, συνεχίζεις τι κάνει. Ε, θα συνεχίσουμε. Παρακαλώ. Α συνεχίσουμε. Ωραία, συνεχίσει. Κάποιο ε, που βγάζει λεξικά εδώ πέρα, μεγάλη φύρμα λέει αφού υπάρχει το ρήμα το ελληνικό, ρέμβομαι υποστηρίζει ότι η λέξη είναι αβέβαιη προέλευση πιθανότητα τουρκικής ή σλαβικής. Λοιπόν, και πάμε. Έχουμε τη λέξη πόστο. Σε ποιο πόστο βρίσκεσαι ή ο. Πρέπει... Καθένας πρέπει να εργάζεται στο δικό του πόστο λέμε, νομίζοντας πως πρόκειται για ξένη λέξη, δίθεν Ιταλική. Μας θυμίζει και τα μακαρόνια πάστα ή τη σάλτσα πέστο των Ιταλών και όμως είναι ελληνική η λέξη καθώς ο πόστος ή πόστη το πόστο είναι αντωνυμία η ποστη το πόστον ειναι σημαίνει την θέση στην αριθμητική σειρά άρα όταν ρωτούσαν πόστος εσθή σήμαινε σε ποια θέση στην αριθμητική βρίσκεται. Έξου και κάτσε στο πόστο σου ναι. Ε? Ακριβώς στο σημείο σου θέσαι. και εμείς έχουμε καταλήξει να ρωτάμε σε ποιο πόστο να πάρουμε και τη λέξη ελευθερία. Ίσως είναι η ωραιότερη, η ομορφότερη λέξη. Η λέξη ελευθερία προκύπτει παρά το ελεύθυν όπου εράτης Δηλαδή να πηγαίνει κάποιος εκεί όπου αγαπάει η επιθυμή. Ελευθέρω ίσον ελεύθω έρχομαι. Έλευση ελευσίνα, ελευθερία. Το ρήμα πορεύομαι, ερώ, ίσον αγαπά, αγαπώ και έρω. Ελευθερία λοιπόν δεν είναι σύμφωνα με την ετοιμολογία της λέξης το να μην είσαι σκλάβος ή δούλος, αλλά το να πράττεις εν γένει σύμφωνα με ό,τι σου γεννά έρωτα στην ψυχή σου. Αυτό που αρέσει λαϊκά. σου αρέσει πιο λάγκα. έρωτα, αυτό που είναι ανώτερο και από την αγάπη και από την φιλότητα. Έτσι. Διότι ο Έρος είναι δαίμον, έσω δαίμον, ο οποίος φροντίζει τα μεταξύ των θνητών ανθρώπων και των αθανάτων θεοτήτων. Ή των αθανάτων θεοτήτων προς τους θνητούς ανθρώπους. Yeah. Είναι ο μεταξύ. Yeah. Αυτά yeah. τα λέει η τόσο καλά και στο συμπόσιο που είναι πολύ θαυμάσια. Πολύ. Λοιπόν. Ας δούμε τώρα ναι. και μία άλλη λέξη, η λέξη πυραμίδα. Γνωρίζουμε ότι πριν από τις πυραμίδες της Αιγύπτου έχουμε πυραμίδες εδώ στον ελληνικό χώρο, 25 παλαιότερες έχουμε αναφορές, δύο-τρει τώρα αναφέρονται και αυτές τις αφήνουν να εξαφανιστούν ούτε αναστήλωση ούτε τίποτα τίποτα και στην τελευταία που ήταν η αξιολογότερη και είχαμε πολύ, πολύ πολύ συγκέντρωση ενέργειας εκεί πήγαν τώρα τη μαντρώσανε, μια ένα κλεισάκι δίπλα ναι, ναι, ναι, ναι. κάνανε στο χώρο τον δικό της ένα γήπεδο που θα ναι, ναι, φάγαν το μισό λόφο και πφ, ναι, ναι, ναι. ο κοινοτάρχη που ήταν που τα φρόντισε τον κατηγορήσαν κιόλα ότι ήταν χοντικό επειδή ήθελε να την αναδείξει και τον κυνηγήσαν και τελείωσε η ιστορία έτσι μπράβο τώρα θα δούμε τη λέξη πυραμής από που προκύπτει α, είναι σύνθετη και προσκύπτει από το πυρ που είναι φυσικά η φωτιά και τη λέξη αμής αμής είναι το δοχείο για την ακρίβεια το αμής ήταν το ουροδοχείο αλλά κατέληξε να σημαίνει γενικά το δοχείο όταν είχε πάει ο Σοκράτης Με έναν φίλο του Στο σπίτι του Έπιασε να ουρλιάζει η Και επειδή δεν τη έδινε σημασία Πήρε το αμής Και το πέταξε στο κεφάλι ναι. Και τον περιουέλουσε Και είπε ότι Εκτός το ότι ουρλιάζει Προκαλεί και βροχή Και όμβρο Άμα είχε νεράκι μέσα ναι, ναι, κάτουρα είχε. Ναι, ναι, εντάξει, ρε παιδί μου. Μισό λεπτό τώρα, για να μην χάνουμε και τι ειδήσει. Έχει αναρτηθεί μια ωραία φωτογραφία στο διαδίκτυο, αγαπητοί φίλοι, και λέει και ο Ευκλήδη Τσακαλώτο στο blog του ΣΥΡΙΖΑ στο Athens Pride. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ, επισήμω, ως οργανισμό, έλαβε μέρο στο Athens Pride. Και μπροστά με το πανό είναι ο Τσακαλώ. Τι να πει, Τι να πει, Μιλάμε για νεοταξίτε του κερατέα και βρίζουν του άλλου. Βεργόνια. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, άσο να βάλω ένα τραγούδι, Γιατί εκνευρίστηκα τώρα με την είδηση που μου έρχεται. Περίμενε δύο λέξει mm. είναι να βάλουμε μουσική και τελειώνουμε. Αχ, ώρα. Ναι, Περιμένετε, του διακόπτουμε τώρα που έχουν ήστρο Λοιπόν, είναι πυρ και εμεί είπαμε το δοχείο. Με τη λέξη πυρ, δεν υποδουλώνεται μόνο η φωτιά, αλλά και η ενέργεια διότι το πυρ είναι ενέργεια εν δράση. Ο Ηράκλητος αναφερόμενος στο πυρ ως σαν κοσμογονική αρχή μα λέει ότι είναι ένα είδος ενέργειας, εννοούσε όχι την φωτιά όπως την ξέρουμε. «Τον δε τον κόσμον ούτε τίς των θεών, ούτε τίς των ανθρώπων επίησεν, αλλά είναι στίκες και πυραϊζών απτώμενων μέτρα και σβενήμενων μέτρα, λέει ο Ηράκλητος, ο μεγάλος λαμπρός και όχι σκοτεινό Ήων φιλόσοφος, ο Εφέσιος. Δηλαδή, αυτόν τον κόσμο δεν τον έφτιαξε ούτε κανένας άνθρωπος, ούτε καμία θεότητα, αλλά ήταν είναι και θα είναι πυρ, που έχουν, έχει ζωή, αΐζων πάντοτε, το οποίο όμως έφτιαξε απτόμενον ανάβει με μέτρο και σβήνει με μέτρο και έρχεται ο Εμπεδοκλής μετά και συμπληρώνει πάρα πολύ ωραία την πιθαγόρια θεώρηση αυτή. Και αν σήμερα ρωτήσουμε τους μεγάλους επιστήμονές μας τι είναι το σύμπαν, μας λένε μια φωτιά η οποία κατατρώει δισεκατομμύρια αστέρων με εκατομμύρια γαλαξίες και ξαναδημιουργεί ενέργεια. Μετατρέπει όλη την ύλη σε ενέργεια και μετά η ενέργεια πάλι με το σωματίδιο, το που το υποτιθέμενο που μπορεί να τρέπει την ενέργεια σε ύλη. Αγωνίζονται 30 χρόνια στο ΣΕΡ να το επισημάνουν και να μπορέσουν να παράξουν ένα απειροελάχιστον απειροελάχιστο από ενέργεια να το τρέψουν σε ύλη. Έτσι. Αυτή θα είναι η κρούσης των πυλών της Αποκαλύψεως. Εάν και εφόσον συμβεί. Εάν και εφόσον συμβεί, διότι αν μάθουν την αρχή πώς γίνεται, μετά θα μπορούν... Γεια σας να... αντίο, χαίρετε. Καταλάβαμε τι γίνεται. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν. Πάμε τώρα για την πυραμίδα, ή αφού είπαμε και για τον Ηράκλητο. Η πυραμίδα έχει... Γράφω στα τελευταία μου βιβλία, έχω αρκετές σελίδε για την πυραμίδα, ότι δημιουργεί στην κορυφή της και στο εσωτερικό της, στο χρυσό αριθμό ύψους φι στο 1,62, που είναι και ο θάλαμος της βασιλίσης, ενέργεια συγκεντρώνει κοσμική ενέργεια. Ε, να πούμε ότι η πυραμίδα... Όταν μπει μέσα ζωντανό οργανισμός και ψωφίσει ζώο δεν αποσυντήθεται. Έχουν γίνει πειράματα και μπορείτε να κάνετε και εσείς αν έχετε κήπο, μία πυραμίδα να βάζετε τα φρούτα σας μέσα να οριμάζουν νωρίτερα, να βάζετε τα ψάρια σας να συντηρούνται και να διατηρούνται και πολλά άλλα. Πόσα πράγματα ξέραν οι παλιοί χωρί τεχνολογία με την έννοια που τη γνωρίζουμε σήμερα, Ενώ Γνώριζαν το τι γίνεται μέσα, Είδες. γνώριζαν ότι επενεργεί στα εγκεφαλικά γράμματα. Άρα αφα... οι πυραμίδε λένε συσσωρευτέ ενεργείας ναι. λέει φίλοι μα από την οίκια. Εννοείται. Είναι... Πασίνω. Θυμάσαι τα φανάρια δεκαετία μέχρι το 70, τα είχαν 60. Ναι. Τα φανάρια ναι, ναι. που βάζαν τα φαγητά μέσα να διατηρούνται. Ναι. Τώρα να πούμε κάτι άλλο όμως. Όταν έχω ένα ξηράφι το οποίο δεν κόβει και το βάλω μέσα σε πυραμίδα μετά από μερικές ώρες γίνεται καινούριο. Επίσης και κάτι άλλο. Τα έχω μελετήσει βαθιά και τα έχω δημοσιεύσει. Έρχεται και μια ερώτηση στην πόγμα αφού τελειώσεις. Ναι. Εχθε και σήμερα είναι πανσέλληνος. Εάν βγάλω μια λεπίδα φθαρμένη ξηραφιού και τη βάλω στο παράθυρό μου έξω ή να τη βλέπει το πανσέλινος όσο είναι όλη τη νύχτα, το πρωί θα το βρω καινούριο κι αυτό. Εάν το βάλω στη χάση του φεγγαριού, ναι. θα βρω τη λεπίδα στο μωμένη. Και κάτι άλλο που έμαθα από μια γριούλα σε επαρχία, ότι όποιος πάει να κλαδέψει το κλίμα του και είναι στη χάση το φεγγαρί, δεν θα φάει ρόγα στα φίλη. Τα λέει ο Γρηγορή, ο Ιωρή αυτά. Τρει μέρε μετά έτσι και τρει πριν αλλιώ. Γι' αυτό πρέπει να είναι στην γέμιση του και ή δυνατόν προ την ολοκλήρωσή του στα τρία τέταρτα με παντσέλινο. Για να φας πολλά στα φίλια, μου λέει παιδί μου. Τι ε, ξέρει η γυναικούλα αυτή. Βέβαια, ε, ξέρουν αυτή Ξέρανε δουλεύει η φύση, ξέρανε παιδί μου. Α, άκουσε τι μου είπε Γιώργο. Έχω διαβάσει, έχω γράψει τόσα βιβλία. Όταν κάτι τη ρώτησα κηρύζει και μου λέει παιδί μου ούτε ερωτησάμενη ούτε αποκρισάμενη. <Ρι> δηλαδή είχε το γνώθησε αυτόν έμφυτο μέσα της. <Ρι> Σήμερα αν πιάσεις όλους τους δενεκέδες που κυκλοφορούν ε, γνωρίζουν τα πάντα, δίνουν λύσεις για τα πάντα, τα ξέρουν Και όλα. άμα πεις σου αποκρίθηκα δε... Και άμα σε, σε ρωτήσουν και του πει με συγχωρείς δεν το γνωρίζω. Και τι ξέρεις λέει εσύ. Ναι, άμα πεις τη λέξη αποκρίθηκα θα πάει σε λεξικό Σου λέει αποκρίθηκε, τι αποκρίθηκε Λοιπόν, βλέπεις ότι το δέντρο είναι υγιέ. Τα λοιπάσματα στο έθνος μας που βάζουν είναι τα βλαδερά Έτσι, λοιπόν άκου τώρα τι ερωτήσει εδώ Η μία ε, καλά θεία μου, είναι κάτι οικολόγριες φίλες μου Γραίες οικολόγοι ξέρεις Ναι Στη φύση Λέει δηλαδή άμα μπούμε κάτω από μια πυραμίδα θα διατηρηθούμε ε βέβαια φωνάξω και τη σχολή τη διατηρητέα Εγώ να κάνει ανάπλαση Τα, Θα τις πω το εξής Για Σε μια επίσκεψη που κάναμε στην πυραμίδα του ελληνικού Μία από τις κυρίες είναι και γαλλίδα αυτή Μένει χρόνια πολλά εδώ Μπήκε μέσα ένα τέταρτο Και όταν βγήκε περπατούσε και χόρευε πήρε Και ενέργεια. την άλλη μέρα με παίρνει ο άντρας τη γιατρό, με πήρε και μου λέει Ρε Λευτέρη τι την έκανες αυτή Λέω τι την έκανα, Μπήκε στην πυραμίδα. Δεν μ' άφησε όλο το βράδυ. Χρόνια ήρθε να, να πέσει δίπλα μου και δεν μάφησε όλο το βράδυ, είχε ύστρο. Άρα λέει, αντί για πυραμίδα στο Ακριβώ. Λοιπόν, όσοι έχουν πρόβλημα με τον ήχο είναι δικό τους πρόβλημα. Εδώ τσεκάρω εγώ όλα τα συστήματα που μας δείχνουν την έξοδο του ήχου Προς παντού και είναι Όλα οκ, okay, Γιατί όταν έχει διακοπέ, και εγώ πρώτο είμαι αυτό που το διαπιστώνω και ρωτάω και λοιπά. Δεν είναι από μένα. Ένα. Δεύτερον, ε, μισό λεπτό πρέπει να είναι λέει προσανατολισμένη η πυραμίδα σε κάποια γωνία. Μα η πυραμίδα έχει τέσσερι όπω και αν τη βάλει, ει την ίδιο. ενέργεια. Λέει ο φίλο ο Πέτρο από το Πολύκαστρο πάνω βόρεια. Λοιπόν. Στον άξονα, αν είναι στον άξονα βορρά-νότου, είναι άριστο. Λοιπόν, και κάτι άλλο. Η έρημος ακούει. Ναι, αγόρι μου, να κάνει κομπή μα τώρα που τελειώνει και είμασταν, είχαμε την ησυχία μας. Να πούμε και, και κάτι άλλο. Παρακαλώ. Εάν πάρουν ένα κουβά με βρώμικο νερό έρωτο, όποιο έχει ιούς, έχει μικρόβια, έχει βακτήρια και τον βάλουν μέσα στην πυραμίδα, μετά από μία ημέρα θα τα, τα έχει σκοτώσει όλα μέσα. Οπα, ο Απολώνιος Μισό λεπτό, μισό λεπτό βάζω τραγούδι Μισό λεπτό, αγαπητοί ε, μισό ε, Γιώργο λεπτό, Μισό λεπτό, μισό μισό, μισό, μισό Μη βάλεις τραγούδι, μισό λεπτό, να καλυνιχτήσω Μισό λεπτό, μισό Έλα, γόρι μου Να κατέβω να φέρω τον Απολώνιο Να σε καληνυχτήσω, ευχαριστώ πάρα πολύ Σήμερα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή Με την έννοια καλή... λόγω της ελληνικής λόγας Και τη επιτυμολογίας των λέξεων αυτό το θέμα Καληνυχτήσω και εγώ όλους τους Ακροατές μας Τους εύχομαι μια καλή εβδομάδα Και να είναι πάντοτε ακμαίοι Και υπερήφανοι που είναι Ελληνες Καλό σας βράδυ, καλημέρα Ή καλό μεσημέρι Όπου και αν βρίσκεστε Λοιπόν σε τρία λεπτούδάκια θα είμαι εδώ εγώ. Μη φύγει κανείς, θα χάσετε μία μαγική εκπομπή σε λίγο. Μη φύγει κανείς.